Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Reader Boot και ακούτε την εκπομπή Παρίας. Ξεκινάμε και αυτή τη σεζόν, τρίτη σεζόν, ε, εδώ στο Boot. Η εκπομπή Παρίας είναι εδώ για να εκπροσωπήσει τον Παρία της γειτονιάς σας, τον Παρία αυτής της πόλης ή τους ίδιους εμάς που καταλήγουμε Παρίες σε ένα σύστημα, σε ένα λαβύρινθο που ψάχνουμε να βρούμε τρόπο έκφρασης, κάποιοι ψάχνουν ακόμα τα δικαιώματά τους και κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν αν έχουν δικαιώματα σε αυτήν την κοινωνία που ζούμε. Είμαστε εδώ να βγάζουμε, λέω, για όλους τους παρίες, του κόσμου αυτού, αυτών των κοινωνιών, κάποιων κοινωνιών που είναι, έτσι, ε, στη μιζέρια, στην εξαθλίωση, στην εκμετάλλευση, στον πόνο. Ε, από την άλλη, υπάρχει και κόσμος ο οποίος αγωνίζεται ε, για πιο. Άσπρες μέρες, μέσα σκοτάδια, ε, για χαμόγελα ή για άλλους τρόπους αντιμετώπισης ε, του υπάρχοντος και όχι απλά να το αναπαράγουμε καθημερινά να, να καταναλώνουμε μέχρι να πεθάνουμε. Και έχω τη χαρά και την τιμή ε, την τρίτη σεζόν να ξεκινάμε με ένα ζήτημα το οποίο πάντα με απασχολεί ως, ε, είναι το ζήτημα ευρύτερα, θα πω, της ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα είναι δεύτερη φορά που κάνω opening season με άτομα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία ψή ε, και αυτό έχει να πει κάποια πράγματα και σημειολογικά αλλά πέρα από την εισαγωγή, να πω ένα καλησπέρα στους καλεσμένους μου. Καλεσμένοι σήμερα είναι εκ μου όλο τυχαίος, είναι... Η Κατερίνα Τεμπέλη και απέναντι, πάλι τυχαία, είναι ο Θόδρος Μεγαλοοικονόμου, μέλη της πρωτοβουλίας ψ Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει έτσι πράγματα να πει. Ε, ενώ από το που έχει εργαστεί, τι έχει κάνει, το καλό είναι ότι είναι και πολυγραφότατοι οι δύο αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν εκδώσει και βιβλία. Μπορείτε να τα βρείτε εύκολα στο διαδίκτυο, να τα προμηθευτείτε ή απλώ να δείτε μέχρι τώρα το έργο του. Ε, είναι πολύ σημαντικό και αυτό να βλέπουμε τι έχει γράψει ο καθένα και αν έχει να προτείνει κάτι ή να πει ή μια παράσταση ζωή ή φαντασία. Έχουμε και τον Αλέξανδρο ο οποίος είναι ο βοηθός πάντα στις ερωτήσεις και σε διάφορες θεματικές Ο οποίος ελπίζω πιο μετά να μπει και αυτός με τις δικές του ερωτήσεις, με τις δικές ερωτήσεις Λοιπόν, μετά τα πρώτα διαδικαστικά είπαμε ακούτε την εκπομπή Παρίας στο Radio Reboot τρίτη χρονιά ε, να πούμε εδώ στην αρχή ότι οι εκπομπές ανεβαίνουν στο Mixcloud του Radio ανεβαίνουν στο archive.org και στο συντροφικό κινηματικό ε, σερβερ 1431AM υπάρχουν όλες ε, στη βιβλιοθήκη του Αθηναϊκού Indie αυτά τα ολίγα είχα για αρχή και θα ήθελα να σας ακούσω να μου πείτε ένα καλησπέρα πώς, ε, πώς είμαστε καλησπέρα, πολύ καλά καλησπέρα Πολύ πιο κοντά πρέπει να είσαι, Κατέρινα, εσύ. Ναι. Λοιπόν, σας φτιάχνω εγώ. Έτσι λειτουργεί και η αυτοργάνωση, κάνουμε live τις διορθώσεις. Λοιπόν, ε, ποιο ήταν το θέμα που επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και βάσει αυτού να ανοίξουμε κάποιες κουβέντες, κάποιες κουβέντες που ανοίγουν δύσκολα ή κάποιες κουβέντε που δεν κλείνουν ποτέ. Ε, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε ε, για ένα βιβλίο που έχει βγει από τις έκδοσες των συναδέλφων Το βιβλίο λέγεται «Η ελευθερία είναι θεραπευτική» και αναφέρεται σε ομιλίες ε, από την εκδήλωση που έχει κάνει πρωτοβουλία για ένα πολύχρωμο, ε, πολύμορφο, και μπορεί και πολύ κίνημα για την ψυχική υγεία αυτό που λέγαμε και πριν η πρωτοβουλία ψη, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φραγκο Μπαζάλια ε, αυτή η εκδήλωση είχε πραγματοποιηθεί στο Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Αλτάι στι 29 Νοέμβρη του 2024 και βάσει αυτού του βιβλίου θέλαμε να ανοίξουμε έτσι μία κουβέντα. Αρχικά νομίζω ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον να μας πείτε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ποιος είναι αυτός, ε, από πού είναι ο κύριος Μπαζάλια, αν και καταλαβαίνουμε να το πω εγώ ναι, ναι. Ε, ο Φράκο Μπαζάλια είναι ένας Ιταλός που γεννήθηκε στη Βενετία το 1924 και από μια σχετικά ευκατάστατη οικογένεια παρ'σοριπτώσει διάλεξε την ιατρική μετά την ψυχιατρική ήταν στο πανεπιστήμιο ε, πέρασε και από την αντίσταση την αντιφασιστική και τον συλλάβανε το 1944 και έμεινε έξι μήνες φυλακή. Ε, εντάξει, απελευθερώθηκε μετά. Αυτό το πράγμα ήταν σημαντικό στη ζωή του γιατί μετά όταν έμπαινε στο ψυχιατρίο αυτό που έλεγε μου θυμίζει την εμπειρία που είχα μέσα στη φυλακή που είχα μπει ε, απόψη συνθηκών και εγκλεισμού και από όλε ε, και μετά ε, ακολούθησε μια καριέρα η οποία δεν τεργαζε καθόλου με το πανεπιστήμιο σε σημείο που ο καθηγητής το είπε εσύ Φράκολη, μάλλον δεν κάνει για εδώ πρέπει να πας έξω στα ψυχιατρία γιατί ακριβώς έβλεπε πολύ κινηματικά την όλη δουλειά στο θέμα της ψυχικής υγείας ήταν περιορισμένος από τη φαινολογία, τον υπραξισμό, τον μαρξισμό του Γκράμση και τα λοιπά και πράγματι παρετήθηκε και ανέλαβε τότε σαν διαγωνισμό τη διεύθυνση του ψυχιατρίου της Γκορίτζια του 1961. Η Γκορίτζια είναι μία πόλη η οποία είναι στα σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας... Εγώ την επισκέφθηκα φέτο για πρώτη φορά. Πηγαίνω 40 χρόνια στην Τεργέστη και 50 χιλιόμετρα είναι η κορίτσια, δεν είχα πάει ποτέ. Αν και από εκεί ο Μπαζάλη ξεκίνησε τη δουλειά. Και αυτό που είδα δεν το έχω ξαναδεί ποτέ, μου, ότι είναι μια πόλη η οποία ανήκει η μισή στην Ιταλία και η μισή στη Σλοβενία. Δεν υπάρχει σύνορο στη μέση. Είναι μια πλατεία που λέει: Θλώσει στο Σύνταγμα και να λε από αυτό το πεζοδρόμιο και πέρα είναι η Σλοβενία και από εκεί και πέρα η Ιταλία. Όλε οι ταμπέλε είναι Ιταλικά και Σλοβένικα γι' αυτό έχει κηρυχθεί φέτο και πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης... και γίνονται διάφορα πράγματα εκεί. Εκεί ξεκίνησε τη δουλειά ο Μπαζάλια. Ε, τώρα, να μην με ακρηγωλήσω πάρα πολλά σε όλα αυτά. Ε, και ήρθε και μια ομάδα εναλλακτικών ψυχιάτρων την περίοδο εκείνη και τον πλαισίωσε... γιατί μόνος δεν μπορούσε να κάνει φυσικά τη δουλειά. Έχει μείνει στην ιστορία... Το ιστορικό που είπε ένα από τα πράγματα που του φέρα να υπογράψει τι μηχανικέ καθηλώσει γιατί πάνε πάντα στο διευθυντή να υπογράψει διότι αυτό και αυτό και αυτό πρέπει να είναι καθυλωμένοι. Και είπε σε μια, μάλλον ότι ο Ιταλική διάλεκτο ή ονομί φύρων, εγώ δεν υπογράφω. Και έτσι ήταν μια πρώτη κίνηση, α πούμε, στο να μην γίνονται μηχανικέ καθυλώσεις, να ανοίξουν οι πόρτε και να υπάρχει μια άλλη ζωή μέσα στο ψυχιατρίο, με δικαιώματα, με συνομιλία με του ανθρώπου με αυτό που έλεγε τότε σε μια ιστορική συνέντευξη που έχει δώσει το 69 λίγο πριν παραιτηθεί από εκεί, στους κήπους του Άβελ, το να βάλουμε την αρρώστια σε παρένθεση, και εγώ δεν μιλάω λέ, με την αρρώστια, μιλάω με τον άρρωστο, με τον άνθρωπο που έχει την ψυχική οδύνη κλπ. Συνέβησαν κάποια γεγονότα και που οδήγησαν στο να τον εμποδίσουν να προχωρήσει πέρα από τον εξανθρωπισμό του ψυχιατρίου στο ξεπέραζα του ψυχιατρίου, στο να βγουνε στην κοινότητα. Οπότε αυτός και όλη τη ομάδα περαιτήθηκαν και μετά από δύο χρόνια ανέλαβε τη δίευση του ψυχιατρίου τη ταιριές τη. Βέβαια όλα αυτά τα πράγματα να καταλάβουμε ότι ήταν μια εποχή Τη Ιταλία του 70. Έβραζε. Λοιπόν, ο καθένα που ξέρει τι γινόταν εκείνη την περίοδο. Τα χρόνια Μολυβιού. Ε, ναι, αυτά τα χρόνια ήταν και Μολυβιού, αλλά ήταν και μια επαναστατική ισιοδοξία, α το πούμε. Με χίλιε δυο και απόψει, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένα κίνημα που χωρί αυτό το κίνημα, και το, αυτό το πίστευε και ο Μπαζάλη, ο ίδιος, το πολιτικό, δεν ήταν δύνατο να κάνει αυτά τα οποία έκανε και τα οποία μπόρεσαν να παγιωθούν και να νομοθετηθούν κιόλα. Και πήγε και στην Τεριέστη, όπου εκεί πάλι με μια ομάδα που μαζεύτηκε μαζί του, γιατί μόνο του δεν μπορούσε. Και εκεί άνοιξε τις πόρτες, ο έχει καθυλώσει και τα λοιπά. Να μην υπάρχει μαύρη εργασία μέσα που κάνανε οι ασθενείς εκεί και έγινε ο πρώτος κοινωνικό συνεταιρισμό καθαριότητας, δηλαδή αυτοί που συμμετείχαν στην καθαριότητα οι ασθενείς να πληρώνονται κανονικά. Από το 1971, από το 1973 έγινε αυτό το πράγμα. Και, και σιγά σιγά προχώρησαν να το το ψυχιατρίο, δηλαδή κάθε πτέρυγα του ψυχιατρίου να παίρνει ασθενεί από μια συγκεκριμένη περιοχή τη ταιριέ τη. Ξέρει και έχει 240.000 Και τα οποία σιγά σιγά, σιγά μετέβησαν προ τα έξω, στο να γίνουν κέντρα ψυχική υγεία. Στην αρχή γίνανε 5 κέντρα ψυχική υγεία. Δεν χρειαζόταν 5, γίνανε 4. Το καθένα είχε έχει 60.000 κατοίκους υπό την ευθύνη του. Λοιπόν, ε, εντάξει, μετά άρχισαν να τον καλούν διεθνώ από εδώ και από εκεί, να πηγαίνει η Γαλλία, να πηγαίνει η Αμερική. Ε, Ακολούθησε κάποια άλλη χώρα τη κινήση που είχε κάνει ω τότε. Ε, Καμία άλλη χώρα δεν ακολουθεί. Υπήρξαν διάφορα αντιψυχιατρικές κινήσεις τότε. Ο Μπαζάλι έλεγε εγώ δεν είμαι αντιψυχίατρος, είμαι ψυχίατρος εναλλακτικό. Λοιπόν, εγώ κάνω την ψυχιατρική, αλλά είναι μια διαφορετική ψυχιατρική, ας πούμε. Δεν λέω δεν υπάρχει ψυχική αρρώστια, αλλά πώς την κατανοούμε, πώς την αντιμετωπίζουμε, ας πούμε. Ήταν αυτή του η προσέγγιση. Βέβαια σε αυτό να μην παραλείψω κάτι που... Και εγώ προσωπικά το αγάπησα το τελευταίο χρόνο πάρα πολύ από ένα βιβλίο που γράφτηκε για τη Φράγκα Μπαζάλ. Γιατί η γυναίκα του λέγανε Φράγκα, ήταν γειτόνισσα. Έτσι βρεθήκανε και έγιναν ζευγάρι, μια ζωή. Αυτό που δεν ήξερα είναι ότι όταν ήταν όλα αυτά τα χρόνια στην κορίτσια διευθυντή, η Φράγκα δούλευε εθελόντρια μέσα στο ψυχιατρίο. Δηλαδή, όχι μόνο γράφανε μαζί τα κείμενα, πούμε, τα οποία έχουν μείνει πιο πολύ με το Φράγκο, αλλά και είναι και πολλά δικά που γράφω με το όνομά τη αλλά δούλευε ήδη μέσα μαζί του, ας πούμε. Δηλαδή ήταν πράγματα που τα έκαναν από κοινού. Ε, και πολύ, επειδή δεν είχε αναδειχθεί όσο θα έπρεπε αυτό το πράγμα, είχε αναδειχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια η δουλειά που έκανε η Φράνκα Μπαζάλια εκεί. Ε, και κατάφερε μέσα από τις πολιτικές συνθήκες που υπήρχαν την περίοδο εκείνη, αν και αποτελούσε ο Μπαζάλια και η ομάδα δική του ένα άκρος μειοψηφικό κίνημα στο χώρο της ψυχικής υγείας κατάφερε να περάσει ένας νόμος ε, το 1978 νόμος 180 με τον οποίο κλείνεται τα ψυχιατρία, δηλαδή για τρία χρόνια θα δέχονταν μόνο επανισαγωγές όχι καινούργιες εισαγωγές. Να, να, να προέβλεπε να ιδρυθούν οι κλινικές κλινικέ στα γενικά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα των 15 κλινών και μετά από τρία χρόνια δεν θα γινόταν καμία εισαγωγή στα ψυχιατρία. Και σιγά σιγά οι ασθενεί, οι χρόνοι που ήταν μέσα εκεί, να επανενταχθούν στην κοινότητα με ποικίλου τρόπου. Ε, Δυστυχώ, ο ε, Μπαζάλη λόγω καρκίνου από το Μάρτιο του 1980 που εμφανίστηκε. Τον Αύγουστο τέλο Αυγούστου κατέληξε. Πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή, 56 χρονών. Ε, παρόλα αυτά, η δουλειά που είχε γίνει τότε ήταν, ε, είχε ένα πολύ μεγάλο βάθο, αν θέλετε. Υπήρχε ε, μια ομάδα η οποία πραγματικά πίστευε αυτά τα πράγματα και ρίζωσε πάρα πολύ εκεί στην τεριέσει και σε μερικέ λίγε άλλε πόλει τη Ιταλία. Απλώ να πω για να καταλάβουμε την πολιτική συνθήκη... που υπήρχε την περίοδο εκείνη... πώς δηλαδή ένα κίνημα μέσα σε μια ψυχιατρική κοινότητα... που πήγαινε από το ηλεκτροσόκ και τη λοβοτομή... μέχρι την ψυχανάλυση στο γραφείο που λέμε... μπόρεσε να περάσει ένα τέτοιο νόμο και να κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι ότι ήταν η χρονιά που πέρασε την Ιταλία τώρα... με την Καθολική Εκκλησία και όλα αυτά τα πράγματα... το νόμος για το διαζύγιο ο νόμος για τις εκτρώσεις, ο νόμος για τις συνελεύσει μέσα στο εργοστάσιο, σταματάμε τώρα τη δουλειά και κάνουμε συνέλευση, όλα αυτά τα πράγματα. Και ήταν 13 Μαΐου που ψηφίστηκε ο νόμος στη Βουλή με διάφορες πολιτικές, ευρωπίες, κομματικές εκεί κτλ. τα λοιπά, γιατί έμπαινε το θέμα ότι θα γίνει δημοψήφισμα αν δεν ψηφίσουμε να περάσει εδώ και ξέρω εγώ. Και βέβαια, Χαρακτηριστικό για την πολιτική συνθήκη είναι ότι τέσσερι μέρε πριν, 9 Μαΐου, είχε βρεθεί το πτώμα του Αλτομόρο. Φανταστείτε τώρα πολιτική συνθήκη σε όποια χώρα να έχει βρεθεί το πτώμα του οποίου Αλτομόρο υπάρχει στην κάθε χώρα και η Βουλή να περνάει νόμο τέσσερι μέρε μετά για το κλείσιμο των ψυχιατρίων. Καταλαβαίνετε δηλαδή, την πολιτική συνθήκη που υπήρχε την περίοδο εκείνη που ευνόησε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με δύο λόγια μόνο είναι για το... Ωραία, να κάνω εγώ διάφορες ερωτήσεις που, που ε, Είπατε για μηχανική καθήλωση. Όπως αναφέρατε και τη λοβοτομή και αυτά. Όλα αυτά π.χ. τότε θεωρούνταν εργαλεία για τους γιατρούς. Τα αυτά εξακολουθούν και θεωρούνται εργαλεία για όλους τους ψυχιάτρους. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα σήμερα που να είναι εναντίον, από αυτού που εργάζονται στον χώρο δηλαδή οι ε, στα δάκτυλα ήταν πάντα εδώ ε, η μηχανική καθήλωση ή ε, η απομόνωση κτλ θεωρείται ιατρική πράξη οπότε είναι της στην ιατρική πρακτική όποιος πάει ανάντια αυτό θεωρείται παράξενος α πούμε και ότι δεν καταλαβαίνει και ότι ανοίγει το δρόμο στην επιθυντικότητα του ασθενή κτλ και, και δεν καταλαβαίνει η ψυχιατρική πόσο αυτό το τραυματικό είναι για την εμπειρία Ενό ανθρώπου με ψυχιατρική εμπειρία, να τον δένουν ας πούμε, σε κάθε του άρνηση να αποδεχτεί την υπάρξη τάξη πραγμάτων, ας πούμε στην οποία τον αναγκάζουν να συμμορφωθεί, το πόσο εξεγείρεται, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, και τις θεραπευτικές μεθόδους, οι οποίες υπάρχουν και είναι αποδειγμένες ότι μπορούν να έχουν αποτέλεσμα, ε, γιατί ο Μπαζάλια έλεγε, ε, όταν... Ε, ο ασθενής είναι δεμένος, ο ψυχίατρος είναι ελεύθερος. Πάει στο γραφείο του κλπ. Όταν ο ασθενής είναι ελεύθερος, ο ψυχίατρος είναι δεμένος. Είναι δίπλα του και αφαιρώνει χρόνο, όσο χρόνο χρειάζεται. Εγώ θυμάμαι την εμπειρία μου στην Τεριέστη, όταν είχα πάει το 89 και η Κέμινα, Μπορούσε να κάτσει με κάποιον ασθενή, που ήταν στο, γιατί εκείνο συλλέβανε στο κέντρο ψυχιακής υγείας, στο κάστο Γενικό Νοσοκομείο. Λοιπόν, όταν δεν ήσαν σε ψυχοκινητική διέγερση όπω τη λέμε, κάθονταν δίπλα του ο ένα, δύο, όση ώρα χρειαστεί, πέντε, έξι, εφτά ώρε. Και αν τέλειωνε η βάρδια, ερχόταν ο επόμενο και αυτό ήταν ο επόμενο δίπλα του, α πούμε. Άρα δεν θα δανότανε. Και γι' αυτό είχαν μηδενίσει κυριολεκτικά τι μηχανικέ καθυλώσει. Κάτι που καταφέραμε και κάναμε κι εμεί στο ένα το ψυχιατρικό τμήμα για αρκετά χρόνια, α πούμε. στην περίοδο Αλλά χρειάζεται μια. Ε, Ολόκληρη προσέγγιση η οποία να είναι τελείω εναλλακτική στο υπάρχον μοντέλο. Δηλαδή να μην είναι απλώ δεδένο, πούμε, αλλά το θέμα είναι ότι έχει ένα προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευμένο προ αυτή την κατεύθυνση και αυτή την κουλτούρα, παραδείγματο χάρη, και έχει εναλλακτικέ λύσει. Δίνει απαντήσει δηλαδή στι ανάγκε του ανθρώπου που είναι αναπάντητε και τον οδηγούν στη διάγερση. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Πέρα από τη δουλειά που έγινε στο ίδιο το ψυχιατρείο, φαντάζομαι ότι έγινε και πολλή δουλειά στην κοινωνία, εκεί στην πόλη, στην Κορίτσια. Ε, τι απήχηση είχε, τι αντιστάσει υπήρχαν, από όσο ξέρουμε, και, και τι απήχησε και σε άλλες πόλεις, δηλαδή στην ψυχιατρική κοινότητα, σε πολλά εισαγωγικά. Ε, η, ένα κομμάτι της δουλειά πολύ μεγάλο ήταν η δουλειά που έγινε στην κοινότητα μέσα, στην στη πόλη μέσα. Ε, δηλαδή όταν ε, κάνεις ε, κοινοτική δουλειά και αυτό ήταν ε, το βασικό ε, γιατί αυτό το που λέμε η ελευθερία είναι θεραπευτική ε, η διάδοχη του Μπαζάλια επειδή κάποιοι το παρεξηγούσαν ε, γιατί και οι νεοφιλελεύθεροι στι Ηνωμένες λέει ο Κέννητς σα έδωσε μια μεγάλη σύνταξη από τον ομοσπονδιακό προπολογισμό, ο Ρίγκαν αυτό έλεγε Κλείνω το ψυχιατριο πηγαίνετε και βρείτε τη σύνταξη. Και είναι όλοι στο δρόμο, ας πούμε, κυριολεκτικά. πούμε, Άρα λοιπόν, η ελευθερία είναι θεραπευτική στο βαθμό που στηρίζεται υλικά και σχεσιακά, και έτσι η απαντάει στι ανάγκε του ανθρώπου, σε κοινωνικέ σχέσει, εργασία, κατοικία, εργασία κατάλληλη για τον καθένα κτλ. Και από αυτή την έννοια η ελευθερία μπορεί να έχει ένα υλικό υπόστρωμα και να μην είναι μια αφηρημένη έννοια α πούμε σε αυτή την κοινωνία σε πετά στον δρόμο, είσαι άστεγο και είσαι ελεύθερο. Δεν εννοούσε αυτό το πράγμα. Εννοούσε όλο αυτό το πράγμα που χρειάζεται να υπάρξει ώστε η πραγματικά ελευθερία να έχει νόημα ας πούμε, και να έχει στήριξη. Οπότε όταν πηγαίνανε ε, σε μια γειτονιά, όταν υπήρχε μια περίπτωση, ξέρω εγώ, καπενανών που τα έσπαγε κτλ. Πηγαίνανε, ξαναπηγαίνανε, η γειτονιά άρχισε να βλέπει ότι υπάρχει μια υπηρεσία που νοιάζεται. Ας πούμε. Που δεν θα έχει το, ας πούμε, το ρατσισμό, ας πούμε, το στίγμα απέναντι στον ασθενή, τον ανήσυχο κτλ. Ότι ξέρει πού θα καταφύγει κάθε φορά για να βοηθήσει και την προκειμένη περίπτωση, Ήδη η οικογένεια. Και όταν ο ασθενή νοσηλευόταν, μετά η νοσηλεύτρια, γιατί συνήθω νοσηλεύτριε ήταν, από το παλιό ψυχιατρίο που πήγαν στα κέντρα ψυχικής υγεία, πήγαινε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Αλλά είχε ατύχη να πηγαίνει και κάθε μέρα. Δηλαδή, κάνανε. Ε, κάθε κέντρο ψυχική υγεία, προσέξτε, για 60.000 κατοίκους, όχι ασθενείς, κατοίκους, Πώς ήταν οι ασθενείς αυτούς τους 60.000 κατοίκους, να έχει τέσσερις ψυχιάτρους και 25 με 30 νοσηλευτές, λοιπόν, οι οποίοι κάθε μέρα να κάνουν 30-40 επισκέψεις, πρωί και απόγευμα, ε, στα σπίτια, ας πούμε. Δηλαδή, αν μια, να υπάρχει ο οργανισμό εργατική κατοικία που είχε μοιράσει σπίτια, να έχει ο καθένα σπίτι, μετά να γίνει το πρόγραμμα ε, επιδοτούμενου ενοικίου. Δηλαδή, πέρα από την επίδομα τη σύνταξη που έπαιρνε κάποιο, μπορούσε να παίρνει και το μισθό του από ένα κοινωνικό συνεταιρισμό. Ένα καλό μισθό, γιατί γίνανε πολλού κοινωνικού συνεταιρισμού, και αν είμαστε δύο-τρία άτομα με ψυχιατρική εμπειρία που τα βρίσκουμε μαζί και θέλουμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι, παίρνουμε το επίδομα νικίου και νοικιάζαμε ένα δικό μας, όχι ένα διαμέρισμα ή ξενώνα του, της υπηρεσίας που λέμε του κράτους, δικό μας. Και το κέντρο ψυχής έρχονταν και μας ε, ε, στήριζε, ας πούμε, εκεί πέρα, τα επισκέψεις. Γίνανε τέτοια πράγματα ας πούμε, στη διάρκεια του χρόνου σιγά-σιγά. Δηλαδή, πόσο, αυτό που είπανε μετατροπή των πόρων. Δηλαδή, δαπάνε που πηγαίνανε για τον εγκλισμό, να μετατραπούν για δαπάνε για τη στήριξη των ανθρώπων μέσα στην κοινότητα. Χωρί καμιά περικοπή, κτλ. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα λειτουργήσε με αποτέλεσμα να υπάρχουν στη διάρκεια όλου αυτού των χρόνων μηδενικέ ακούσιε νοσηλείε. Δηλαδή, η ακούσια νοσηλεία να γίνει κάτω από 1%. Δηλαδή να πηγαίνει ένας ψυχολόγος παρεμόντος χάρη, ένας, οποιοδήποτε και να λέει έλα σινιόρα, έλα τώρα πρέπει να έρθει μαζί μου ας πούμε για τα λοιπά μην κάτεις άλλο μόνο σου και τον ακολουθούσε και πήγαινε ας πούμε ένα νοσηλευτή να κάτσει μερικέ μέρες στο κέντρο ψυχικής υγείας. Λοιπόν αυτή ήταν η, η συνθήκη. Στο κέντρο ψυχικής υγείας ε, μαγειρεύει μαγείρισα και να τρώνε το μεσημέρι όλοι, γιατροί, νοσηλευτές... Ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί, ασθενείς του κέντρου ημέρα και ασθενείς από τη γειτονιά που είχαν πρόβλημα στο να φάνε μόνοι του και λοιπά, και πήγαν και τρώγαν στο κέντρο ψυχικής υγείας. Υπήρχε δηλαδή μια σύνδεση ανάμεσα στην υπηρεσία την υγειονομική της ψυχικής υγείας και του λεγόμενου κοινωνικού κράτους. Ήταν τα πράγματα πάνε μαζί αυτά τα πράγματα. <κοί> λοιπόν, αυτό το πράγμα λειτουργήσε με έναν τρόπο δηλαδή μοναδικό. Γι' αυτό και έγινε από ένα σημείο και μοντέλο, μετά, καταλαβαίνετε όλα αυτά που ενσωματώνται κάποια στιγμή. Το ίδιο και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, και έκανε κάθε χρόνο από ένα σημείο και πέρα παγκόσμιο συνέδριο στην Τεριέστη. Ε, Έγιναν τα ίδια πράγματα ε, και σε άλλε πόλει Ιταλίας Ιταλία αντίστοιχα. Ε, σύμφωνα με κάποια στοιχεία που είχα εγώ πριν 10 χρόνια και. Ε, επειδή οι ψυχιατρικές κλινικές σε γενικά νοσοκομεία, να μιλάμε στι ηλικαιέ, τη δουλεύαν με ανοιχτές πόρτες... χωρίς μηχανικές καθυλώσεις... στην Ιταλία υπήρχαν 315, έχει 70 εκατομμύρια πληθυσμό, 315 κλινικέ σε γενικά νοσοκομεία. Λοιπόν, από αυτέ, μόνο οι 15 είχαν και ανοιχτές πόρτες... και όχι μηχανικές καθυλώσεις. Κάποιε είχαν κλειδωμένες πόρτε χωρί καθυλώσεις... Κάποιε είχαν ανοιχτές πόρτες με καθυλώσεις και οι πιο πολλές τα είχαν και τα δύο μαζί, ας πούμε, τα κλασικά. Λοιπόν, αυτό ήταν η εποχή ε, που ξεκίνησε ο Μπαζάλια, που βάλει τους καθευθυντήριους άκρων τη δουλειά, και που στη συνέχεια υλοποιήθηκε από τον Φράκο Ρωτέλη, τον Τελάκουα κτλ. και όλη την ομάδα εκεί πέρα, ας πούμε, στην Τεριέστη. Αλλά μάλιστα σε σημείο που είχαν φροντίσει τότε, αλλά ήταν οι πολιτικέ συνθήκε ακόμα τότε, να υπάρχει ε, εκπρόσωπο από την Υπηρεσία Ψυχική Υγεία να είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να είναι υπεύθυνο τη διάθεση των πόρων. Δηλαδή ο Ροτέλη κάποια στιγμή, ενώ δεν είχε δει ακόμα σε σύνταξη, που ήταν ο διάδοχο του Μπαζάλη, παρετήθηκε από Διευθύνσει των Ψυχιατρικών Υπηρεσιών για να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να μπορεί να ελέγχει περισσότερο. Τι ε, κοινωνικέ παροχές, τι δαπάνες που πηγαίνουν προς την ψυχική υγεία. Λοιπόν υπήρχε μια τέτοια κατάσταση ας πούμε η οποία εδώ πέρα φαίνεται λίγο ουτοπική ας πούμε να μιλάει καλής για εδώ. Αυτό νομίζω είναι το τελώς αντίστροφο αυτό που σημαίνει τώρα. Οι άνθρωποι που διαχείριζονται τις πόρους δεν έχουν καμία ιδέα. Ε, αυτό είναι το θέμα. Για του ψυχικά πάσχοντες ανέκαθεν και όχι μόνο στην Ελλάδα παντού, εντάξει, ε, ήταν όσο πιο πολλές ανάγκες έχει κάποιος, τόσο πολύ απορρίπτεται, ας πούμε. Γι' αυτό και η Ιταλία ε, η παράδοση του Μπαζάλι, απέναμε, έτσι και πέρα, με το Ροτέλι είπαν ότι είμαστε υπέρ του άνησου δικαιώματος. Όσοι έχουν πιο πολλές ανάγκες, πιο πολύπλοκες ανάγκες, να θέτουν πιο πολλούς πόρους. Λοιπόν, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, για τον πηγή ασθενή, τι δηλαδή εργασία θέλει. Τι είδου φροντίδα θέλει, και τα λοιπά. Πόσο προσωπικό θα χρειαστεί για να φροντίζει το ένα ή το άλλο, και τα λοιπά. Τι κοινωνικοί συνεταιρισμοί θα χρειαστούν, Να δώσουμε πιο πολλού πόρου. Εδώ πέρα, όσο πιο μεγάλε ανάγκε έχει, τόσο πολύ απορρίπτεται. Ας πούμε. Η Αθήνα είναι γεμάτη άστεγου με προβλήματα ψυχική υγεία που είναι πεταμένα από το ψυχιατρία με το γρήγορο εξητήριο. Πάρει το εξητήριό σου και λε, ένα μήνα. Αυτό είναι τη δουλειά που γίνεται. Και δεν πάει. Και δεν νοιάζει κανέναν, τι γίνεται. Πολλέ φορέ μένουν άστιγοι ακριβώ έξω από την πύλη του ψυχιατρίου. Πολλέ φορέ όταν ήμουν, εγώ δούλευα ακόμη. ήταν πολλοί άστεγοι που προκαλούσαν αυτό του ακούσια νοσηλεία. Γιατί οι ψυχιατροί τρέμουν την ακούσια νοσηλεία και άμα δουν ακούσια σε βάζουν μέσα. Για να μπορέσουν να έχουν μερικέ μέρε κρεβάτι και να κοιμηθούν. Το είχα κι αυτό. Η ακούσια νοσηλεία ποια είναι. Η εισαγγελική εντολή, η αστυνομία σε παίρνει, σε πάει και σε εξετάζουν. Στο εφημερεύουν και σε εξετάζουν δύο ψυχίατροι και κρίνουν αν πρέπει να νοσηλευτείς χωρί τη θέλησή σου ή αν όχι, για το καλό σου. Αλλά για την αστυνομία, αυτό θεωρείται πλέον, την αστυνομία του Κρυσοχωρήδη, ε, ότι έχουν ερμηνεύσει με του τρόπο τον νόμο. Και ενώ ο λέει ότι σε πάνε για εξέταση, αναγκαστικά για εξέταση, και εκεί θα κρυθεί αν. Βέβαια, οι ψυχίατροι λόγω ευθυνοφοβία συνήθω σε βάζουν μέσα, γιατί άμα εισακούσει, και λέει και αν συμβεί κάτι, και τον είχαν εδώ, οπότε τον βάζει μέσα, έτσι κι αλλιώ. Τώρα λοιπόν που γίνεται ένα χαμό στι εφημερίε και μπορεί να είναι 10, 15 και 20 περιπολικά σε μια εφημερία του Δρομοκαϊτίου ή του Δαφνιού κτλ. Οι αστυνομικοί μας δεν μπορούν να περιμένουν οπότε πιέζουν γιατί οι ψυχίατροι έπρεπε να εξετάσουν πρώτα να δουν τις εκούσιες που θα βάλουν και αν έχουν κρεβάτια και πιέζουν πάρα πολύ για να, για να μπουν μέσα να τελειώνουμε γρήγορα δηλαδή δεν θα, στον, ε, δεν θα περιμένουμε αφού τον εξετάσεις ε, και κρίνει ότι πρέπει να πάει να τον πάμε μέχρι το τμήμα κτλ στον αφήνουμε και φεύγουμε ας πούμε. και μάλιστα κάποιοι ψυχίατροι που δεν βάζανε μέσα κρίνανε και στο Δαφνή έγινε αυτό το πράγμα, και έγινε και τελευταία και στη Θεσσαλονίκη. Του πήγανε στο αστυνομικό τμήμα, του συλλάβανε. Γιατί δεν βάζανε μέσα τον ασθενή που ήθελε να ακούσει νοσηλεία. Είχαμε ακόμα και αυτό το πράγμα να γίνεται σήμερα. Ε, Συγγνώμη τώρα για τι απανοτέ ερωτήσει. Απλά από το θέμα τη ευθύνη. Ε, του επαγγελματία, είτε ο γιατρό που έχει και τη σφραγίδα, πούμε, και έχει και μια ιεραρχία, είτε του νοσηλευτή, είτε του ψυχολόγου. Ε, θα ήθελα να μας πείτε και τα δύο μέλη της πρωτοβουλίας ε, Τι άλλα εναλλακτικά παραδείγματα έχετε δει ή τι, έχετε, τι υπάρχει από πληροφορία από την εποχή του Μπαζάλια Όταν έκανε όλη αυτή τη μεγάλη αλλαγή ε, Όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι, βρίσκονται σε μεγάλη ψυχική ένταση Σε μια ψυχική κρίση θα υπάρχει και αυτός ο, ο κίνδυνος που χρησιμοποιείται πλέον και με το παραμικρό εδώ πέρα και όντως υπάρχει πολύ μεγάλη ευθυνοφοβία, ε, να κάνει κακό στον εαυτό του. Υπήρχαν τέτοια παραδείγματα. Ε, προσωπικά είμαι ας πούμε σε ένα οικοτροφείο πρόσφατα. Έχω ξεκινήσει να παρακολουθώ με 13 ενίκου, ε, και υπήρχε μια συζήτηση όπου... Επειδή δεν υπήρχε προσωπικό τον τελευταίο αρκετό καιρό, ε, οι γυναίκες αυτές απλά ψηκώνανταν το πρωί, έπαιρναν τα φάρμακά τους το πρωινό τους, κάθονταν όλη τη μέρα μόνες τους, το μεσημεριανό μετά τα μεσημεριανά φάρμακα, το βραδινό, τα βραδινά και το ίδιο κάθε μέρα. Ε, πηγαίνοντας προσωπικό καινούριο εκεί πέρα, φτιάχνοντας ομάδες απασχόλησης, προσπαθώντας να κινητοποιηθούν, να γίνει αυτό που πρέπει, δηλαδή αποκατάσταση. Ε, αρχίσαμε να συζητάμε στην αρχή ότι αρκετέ από αυτέ είναι ανήσυχε, όπως χρησιμοποιείται η ψυχοκινητική ανησυχία. Βέβαια κάνοντας την κουβέντα λίγο περαιτέρω, λέμε δεν πρέπει να χαρακτηριστεί αυτό ανησυχία. Ας πούμε, περισσότερο ζωντάνια, περισσότερο ζωή, περισσότερα ερεθίσματα. Αν έχετε κάτι να σχολιάσετε ας πούμε, είτε για την εποχή του Μπαζάλια, είτε από αυτά που έχετε δει εσείς ε, οπουδήποτε αλλού ή με την εμπειρία σας σχετικά με αυτή την ευθύνη που έχεις απέναντι στον άνθρωπό σου. Είτε αυτό είναι κάποιος ασθενής, είτε είναι κάποιος ε, με μια ψυχική ας πούμε, ευαλωτότητα. Η ευθύνη υπάρχει νομίζω γενικά στη σχέση μας και απέναντι στους ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε το θέμα τη επικυδινότητας του ψυχικά ασθενή είναι ένα, ένα ζήτημα που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό πούμε και έχει καθορίσει και την ίδια τη λειτουργία της ψυχιατρικής και το ρόλο του ψυχιάτρου ιδιαίτερα ε, ο οποίος συνδυάζει αν θέλετε η ψυχιατρική και ο ψυχίατρος ε, δύο λειτουργίες ας πούμε από τη μία λέει ότι είναι μια θεραπευτική δραστηριότητα αλλά από την άλλη είναι και ένα κομμάτι της επιβολής τη δημόσιας τάξης οπότε αν αυτά τα δύο πράγματα ας πούμε Συγχέονται μεταξύ τους. Αυτό που συνήθως επικρατεί είναι η λειτουργία της επιβολής δημόσιας τάξης, η οποία πνίγει τη θεραπευτικότητα, ας πούμε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η, η λεγόμενη επικινδυνότητα των ψυχικά ασθενών είναι πολλαπλώς αποδειγμένη ότι δεν είναι καθόλου μεγαλύτερη από αυτή των λεγόμενων κανονικών. Και μάλιστα, η λεγόμενη κανονική θα πρέπει να το δούμε τι σημαίνει κανονικότητα, ας πούμε, και αν υπάρχει μια, ε, αν θέλετε, αρρώστια μέσα στην ίδια την κανονικότητα, ας πούμε. Δηλαδή η επιβολή της κανονικότητας να αποτελεί η ίδια μια αρρώστια, δηλαδή, πάνω στην ανθρώπινη ύπαρξη, ας πούμε. Τώρα, ε, από εκεί και πέρα, ε, στον Μπαζάλια, είχαν συμβεί δύο ακραία γεγονότα. Το ένα ήταν που του χάλασε και τη δουλειά στην Κορίτζια, ήταν το ένα ασθενή που είχε ανοιχτέσει πόρε κλεπα πήγε και σκότωσε τη γυναίκα του στο σπίτι με την άδεια που είχε. Εκεί, ο Δήμο και τα λοιπά. Φράγκο, τέρμα, δεν θα βγείτε έξω κλπ. Ήταν που του χαλάσαν όλο το πλάνο για να βγει και οδηγήθηκε μετά στην παρέτηση. Και το ίδιο πράγμα του έγινε και στην ταιριέστη μία φορά. Όπου εκεί, επειδή είχε πάθει και το άλλο στην Κορίτζια, λέει: Αμά θα κλείσω τι πόρτε. Και πάει όλη η ομάδα που είχε και του λέει: Φράγκο, τι είναι αυτά που λες τώρα, θα κλείσει τι πόρτε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε την ψυχολογική την κατάσταση τώρα, να σου βρει αυτό. Λοιπόν, τέτοια πράγματα μπορεί να συμβούν, αλλά ε, όσο ξέρω εγώ που την και τι άλλε πόλει, δεν έγινε ποτέ τέτοια γεγονότα, ας πούμε. Δηλαδή, στον βαθμό που αναπτύσσεται η κοινοτική δουλειά που γνωρίζει τους ανθρώπους, ας πούμε, ε, μέσα και αποκτά μια σχέση μαζί τους. Οι οικογένειες, οι γείτονες, οι γειτονιές όλες και λοιπά, αποκτούν μια σχέση με τις υπηρεσίες. Τα δυσάρεστα αυτού του τύπου περιστατικά, περίπου μηδενίζονται, ας πούμε. Αλλά ας πάμε στην λεγόμενη κανονικότητα, ας πούμε. Ε, πόσα τροχία γίνονται κάθε μέρα, πούμε. Πόσα εργατικά τυχήματα γίνονται κάθε μέρα, Πόσοι θάνατοι, γυναικοκτονίε λοιπά, α πούμε, γίνονται κάθε μέρα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα, τι πρόληψη υπάρχει σε όλα αυτά τα ζητήματα, Μήπω έχει μερικέ κοινωνικέ παραμέτρου δηλαδή, που γίνονται αυτά τα πράγματα όλα, Λοιπόν, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Επομένω, έχει τελείω η δουλειά του Μπαζάλι, αλλά και άλλων επιστημόνων πάνω σε τέτοια ζητήματα. Έχουν τελείω αποδομήσει για μυθοποίηση της ένταση του λεγόμενου ψυχικά ασθενή. Και, και ε, αυτό που βάζουν μπροστά είναι το θέμα τη κοινοτικής δουλειά, Μέσα ουσιαστική κοινοτικής δουλειά. Όχι απλώς να λέγουμε κέντρο αντροψυχικής υγεία όπως είναι με στην Ελλάδα Και να περιμένεις τηλέφωνο πότε θα κλείσεις ραντεβού μετά από 6 μήνες 9 Αλλά να είσαι στο δρόμο συνέχεια, να είσαι διαρκώς προς το αίτημα Και όχι να περιμένεις το αίτημα να έρθει ας πούμε, με αυτή την έννοια Και να στηρίζεις πολλαπλώς τον άνθρωπο Λοιπόν, ε, με αυτή την έννοια ε, σαφώς και θα επράξουν ένα, δύο κάποια ε, ατυχή γεγονότα κατά κάποιο τρόπο. Εγώ θυμάμαι στι δικέ μα εμπειρίε. είχαμε ασθενείς οι οποίοι με πέραν τηλέφωνο στις τελευταίες τρεις ώρες τη νύχτα. Λέει, χτύπησε την πόρτα, έσπασε τα ζέμια και έφυγε. Τι κάνουμε. Έλα, έφυγε ρε παιδιά, τι θα κάνουμε τώρα. Έφυγε, θα δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή η, πό, η πόρτα 9 με 9 το βράδυ, 9 το πρωί, 9 το βράδυ, ήταν ανοιχτή. Και βέβαια πολλοί ασθενεί φεύγανε, δραπετεύανε όπως λέμε. Γι' αυτό είχε γίνει και παλιά η διάγνωση, η δραπετομανία, α πούμε. Υπήρχε διάγνωση παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, και μετά του ξαναβρίσκαμε, ξαναρχόντουσαν κτλ. μέχρι να αποκτήσει μια σχέση μαζί του. Θέλει χρόνο αυτό το πράγμα, να αφιερώσει χρόνο. Υπάρχει χρόνο, υπάρχει προσωπικό. Εγώ θυμάμαι ακόμα και αυτή τη δουλειά που γινόταν στο ένα το που κάναμε με τις ανοιχτές πόλτες και χωρίς να έχουμε 14 άτομα προσωπικό, με ένα 13 κάποια στιγμή. Συνολικό προσωπικό, που στις μονάδες που είδα στην Ιταλία τότε, αυτές που είχαν με ανοιχτέ πόλτες και χωρίς είχαν 15 κλίνες, οι οποίες ποτέ δεν ήταν γεμάτες, με 25 άτομα προσωπικό. Για πόσους κατοίκους εκεί και για πόσους κατοίκους εδώ. Όχι, για την κλινική μιλάω. Για την κλινική. Για την κλινική που είχα 15 κρεβάτια. Εμείς είχαμε 27 κρεβάτια, 9 θαλάμμους με τρία κρεβάτια το καθένα, 3, 9, 27, Άντε βάλε και 10 ράντζα ας πούμε. Και να έχουμε 14-13 άτομα προσωπικό. Αδιανόητο αυτό το πράγμα, α πούμε. Υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο το να έχει την κουλτούρα, το να θε να μην καθυλώσεις, να κάνει όλε τι τεχνικέ αποκλιμάκωση με ένα ουσιαστικό τρόπο κτλ. Και, και από την άλλη να έχει και το ποσοτικό στοιχείο. Ένα υπαρκέ προσωπικό σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα τι μιλάμε. Με υποστελεχωμένε μονάδε, οικοτροφία τώρα που έχουν μείνει από ένα άτομο στη Βάρδη, α πούμε, λοιπόν. Κάποτε είχαμε δύο το απόγευμα, ας πούμε, τώρα νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα ας πούμε, το ζόρι να είναι ένα ας πούμε. Λοιπόν, ε, αυτή είναι η κατάσταση. Τα αγκοτροφία είναι μικρά σιλάκια έχουν γίνει, ας πούμε. Και μάλιστα, επειδή κοστίζουν στην κυβέρνηση, ήμουν πρόσφατα σε μια ημερίδα που έγινε στα Χανιά, τον περασμένο Σάββατο, εκεί... Που ήταν μια από τι πιο παραδειγματικέ εμπειρίε, με γεγονό ότι ο Ροτοκοκυνάκο που είχε κλείσει το ψυχιατρίο των Χανίων, η μονάδα που έγινε στα Χανιά ήταν παραδειγματική. Είχε κέντρο ψυχική υγεία, είχε κινητή μονάδα για όλο τον Ομό κτλ. Είχαν μειώσει τι και όλα αυτά. Και είχαν κάνει και από του ξενώσει κάποια διαμερίσματα, κάποια οικοτροφία. Τώρα ο νέο διοικητή αυτό που έχει πάρει απόφαση είναι να τα κλείσει όλα αυτά, γιατί λέει. Οι ιδιοκτήτε θέλουν να κάνουν Airbnb και μα αυξάνουν τα ενίκια και όλα αυτά τα πράγματα. Και βρήκε έναν ξενοδόχο που είχε ένα τεράστιο οίκημα εκτό των χανείων, τεράστιο, ώστε να πάει εκεί 70, 80 ασθενεί. Να του χώσει όλου, να του κάνει ένα κανονικό ψυχιατρίο. Δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει, τι παλινδρόμηση σημαίνει αυτό το πράγμα. Να κλείσει τι δομέ μέσα στην κοινότητα και να τι πάει σε ένα τεράστιο χώρο. Τώρα ε, αφού. Ξέραμε αυτό το πράγμα και λέγαμε ότι κάνουν επανειδρόμεις της μεταρρύθμισης και όλα αυτά τα πράγματα, προκύπτει και ένα νέο στοιχείο πριν μερικές μέρες. Ότι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου αυτού που είναι εκτός των Χανίων είναι ένας από τους δύο αρχηγούς της μαφίας της Κρήτης. Η αποδιασύνδεση καταλαβαίνει ναι, ναι, ναι, κανείς, α πούμε. Είναι αυτά τα puzzle τα καθημερινά που λέμε, ναι. Όχι, okay, δεν είναι. Είναι ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα αυτό. Γιατί? Γιατί έχει το gentrification, έχει την τουριστικοποίηση των περιοχών. Βάσει αυτού που το θεωρούν τη βαριά βιομηχανία τη Ελλάδο, ότι τι θα κάνουμε, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε εκτό. Άρα, θα του βάλουμε σε ένα άσυλο λίγο έξω από την πόλη. Μην μα ε, χαλάνε και για του τουρίστε, αφού από αυτού ζούμε. Εκεί από εκεί πέρα, όλο τυχαίο, ποιο έχει και αυτό το οίκημα. Ποιο έχει το οίκημα, ε, έχει ένα από του μαφιόρου. Που. Πιάσανε κάποιε πρόσφατα, αλλά ξέρετε πώς πάνε αυτά. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε μια νοτελεία. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Είπαμε αρκετά για το πρώτο κομμάτι. Θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για τις ομιλίες ε, που υπάρχουν μέσα. Ε, εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά και τις ερωτήσεις σας στο radioreboot.gr. Πάμε να ακούσουμε δύο κομμάτια back-to-back -back, ε, του Νικόλα του Άσιμου. Θα πούμε μετά για ποιο λόγο ε, τα παίξουν αυτά. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο στην εκπομπή Παρίας, παρέα με ε, μέλη τη ε, πρωτοβουλία ψη. Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις λαϊν για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου μωρέ Ρε μπαγάσα πάνω. Μια για να σκαλάτι πάνω μενά να νασα, για να δεν το να με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 Αφήνω πίσω το σαματά και τους ανθρώπους Έχω χορτάσει καταραμπαγές και ψάχνω τρόπου, Πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανές για δεν υπέρξει κατεργάριση και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ. Και αερομενίζεις Ξαφνού αστράφτης Και μπουμπουνίζεις Κι ό,τι σου δικάτε βάζεις Μη δαρρείς πως μεταράζεις Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια Με τα πιο όμορφα στιχάκια Στο ρεφέ Τα λεφτά σα νομίζω πώ θα θέλετε μόνα ζυγάικά. θείς αντίφοντε, εάν υπάρχει ανάγκα, για πολεμό δεν έκανα, ποτέ εγώ το μάγα. και ούτε νεροβίστολο δεν έχω στην παρά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE δικά σου Λίγορα Λίγορα που σε άκουσε παρόλα τα λεφτά σου Λίγορα και ούτε στον ηχάκι μο. μου Πάντα στο Radio Reboot. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Παρίας. Είπαμε, κάνουμε την έναρξη σήμερα με καλεσμένους ε, δύο ανθρώπους ε, από την πρωτοβουλία ψη. Σήμερα έχουμε πει αρκετά πράγματα μέχρι τώρα για τον Μπαζάλι. Έχουμε πει και γενικότερα πράγματα για τη λειτουργία των δομών ψυχικής υγείας, έτσι να το πω πολύ γενικά. Ο θόδωρο ε, όπως πάντα, ε, είναι... Ε, κατά ρυπάς. μας έχει δώσει πληροφορίες και πράγματα τα οποία ε, ολοκληρώνουν και δικά μας παζλ να το λέμε αυτό κάθε φορά και τώρα να ξεκινήσω ε, με την Κατερίνα που σίγουρα κάτι ε, ήθελες να πεις και για πριν και να συνεχίζουμε και με τις ομιλίες και θα επιστρέψουμε και στα δικά μας Λέω ότι πριν έκανες και μια ερώτηση για την Κορίτσια και είπαμε, πήγαμε στην ταιριέστη μετά εκείνος έλεγε ο Μπαζάλη, ότι στην Κορίτσια ήταν ρεφορμισμός η Επανάσταση έγινε στην Τεργέστη. Οπότε εκεί πραγματικά δεν μπόρεσε, το είπε ο Θόδωρος με πολλού τρόπου, δεν μπόρεσε να βγει στην κοινότητα. Γιατί συνέβη αυτό το περιστατικό τέλο πάντων, που το φοβόντουσαν πάρα πολύ. Ε, σκότωσε αυτό ο ασθενή τη γυναίκα του και πήγαν όλα πίσω κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν ήταν ποτέ και θετική η κοινωνία. Δεν ήταν πολυδεκτική. Υπήρχε μεγάλο έτσι, νεοφασιστικό μόρφωμα. Ε, ήταν μια δύσκολη πόλη η κορίτσια. Πολύ μικρή. Ε, στην Τεριέστη όμω άφησε όλο αυτό το εγχείρημα. Ε, και θέλουμε και μέσα στο βιβλίο να το αποτυπώσουμε ότι δεν ήταν μόνο του. Ήδη ανέφερε την Φράγκα, τη σύζυγο του Ορθόδωρο, γιατί μαζί συζητούσαν, μαζί έγραφαν. Οπότε πολλέ φορέ λέμε αυτό το είπε ο Αλλά μπορεί να το είχε πει η Φράγκα, μπορεί να το είχε γράψει η Φράγκα. Και υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο πυρήνα ανθρώπων κοντά του, πάρα πολύ μεγάλο όμω, που μπόρεσε να υλοποιήσει αυτά που σκεφτόταν, τα οποία δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα. Γράφουμε και μέσα δηλαδή στο βιβλίο, για το οποίο θα πω και μερικά πράγματα σε λίγο, ότι ξεκινούσε να φτιάξει κάτι χωρί να είναι σαφέ στο μυαλό του το πού θα πάει όλο αυτό. Τον ρωτούσαν κάποια στιγμή οι νοσηλεύθερε, εντάξει γιατρέ, όπω έλεγαν τότε, ε, ξεκινά όλο αυτό. Λοιπόν, μετά τι θα κάνουμε. Ανοίγουμε τι πόρτε, συζητάμε με του ασθενεί πάρα πολύ και μετά. Ε, και έλεγε: Δεν ξέρω, θα δούμε. Αλλά έγινε στην πορεία λέει τα πράγματα έγιναν. Ή, ήταν αυτό το θετικό. Μπόρεσε να τα, να τα Καταφέρει καλύτερα στην Τεριέστη γιατί υπήρχε και μια στήριξη και σε πολιτικό επίπεδο και είχε και την ελευθερία στην τοπική αυτοδιοίκηση να, να, να κάνει πολλά πράγματα ε, που στην κορίτσια αυτά δεν συνέβαιναν. Εκεί δηλαδή ήθελα να μου το έχει ρωτήσει η Αλέξανδρη αυτό, να πω ότι υπήρχε αυτή η διαφορά. Ε, από εκεί και πέρα, τώρα, όσον αφορά και τα κομμάτια τη επικίνδυνοτητα που τα έθιξε και ο Θόδωρο, ε, μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Πώ τα διαχειρίζεσαι από εκεί και μετά. Έχει τη σημασία του. Και αυτό που ο ίδιο έλεγε και συζητούσε ήταν ότι μιλάμε για επικίνδυνοτητα των ψυχικά πασχόντων, αλλά δεν λέμε κάτι πούμε, για τον εργολάβο ο οποίο δεν βάζει προστατευτικά και εργάτε σκοτώνονται. Οπότε η επικίνδυνοτητα είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πώ την πιάνει, πώ την αναλύει και τι κάνει για αυτήν. Και σίγουρα δεν είναι μεγαλύτερη από το, του μέσου πληθυσμού, τουλάχιστον των ανθρώπων που έχουν ψυχιατρική εμπειρία. Ο ίδιο μάλιστα αυτού που ήταν πιο διασπαστικοί στις συνελεύσεις... του άφηνε πάρα πολύ να μιλούν, γιατί έλεγε ότι έτσι φαίνονται και οι αντιφάσει του συστήματο. Γίνεται μια έκρηξη και βλέπουμε τι γίνεται γύρω μα. Οπότε ήταν πολύ θετικό σε αυτό. Ε, μπορούσε να περάσει μια ολόκληρη νύχτα συζητώντα με κάποιον, μέχρι να ηρεμήσει. Αυτό το μοντέλο που εξήγησε ο Θόδωρο, ήδη ότι ακολουθείται και σήμερα στην Τεριέστη τουλάχιστον σε πολλέ περιοχέ, όχι σε όλε. Ε, Υπήρχαν και τρόποι που μπορεί να μην του φανταζόταν κανεί. Γράφουμε, α πούμε, και μέσα ότι είχαν πάρει ένα μικρό αυτοκίνητο ένα συνεργάτη του, ο Σλάβιτ, και με αυτό το αυτοκινητάκι έβαζε μέσα κάποιον άνθρωπο κάθε φορά, διαφορετικό, και μιλούσαν. Τόσο απλά. Μπορούσαν να εφεύρουν και νέου τρόπου, πέρα από του που υπήρχαν στο ψυχιατρίο. Έκανε πολλά πράγματα, λοιπόν, στην κορίτσια, και από ένα σημείο και μετά, όταν σταμάτησε όλο αυτό, αν και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, τεράστια. Που τον φόβιζε και αυτή η επιτυχία, γιατί έλεγε ότι ο σκοπό μα δεν είναι να μα ενσωματώσει στο σύστημα. Ήταν πάντα πολύ ανήσυχο ότι όλο αυτό μεγαλώνει, όλο αυτό αναπτύσσεται. Πήγαιναν άνθρωποι να δουν τη δουλειά στην κορίτσια. Και δεν ήταν αυτό ο σκοπό του. Ο Σκοπό του ήταν να βγουν οι άνθρωποι στην κοινότητα. Είχαν περάσει και ίδιοι, ένα είδο βολέματο με στο ψυχιατρίο. Έλεγαν, περνάμε καλά. Είμαστε σε μια μεγάλη οικογένεια. Δεν ήθελαν να βγουν. Ενώ ο σκοπό του ήταν τελείω διαφορετικό. Και κατάφερε να πάει στην Τεργέστη και να τα πετύχει όλα αυτά. Αυτά έτσι για την, για την αποκατάσταση δηλαδή των γεγονότων, για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Ε, στο βιβλίο, λοιπόν. Ακούγεσαι, Καλά. Ωραία, τέλεια. Στο βιβλίο, λοιπόν, γράφουμε πολλά για όλα αυτά. Πώ εξελίχθηκαν τα πράγματα, πώ ξεκίνησε και πώ συνέχισε. Και θα έκανε κι άλλα αν δεν είχε πεθάνει νωρί. Ε, ο Θόδωρο έχει γράψει ειδικά για την ουτοπία τη πραγματικότητα, mm. στο δικό του κεφάλαιο, στην δική του ομιλία, η οποία έχει καταγραφεί. Η Αγγελική Αρκολάκη έχει γράψει για την αντιψυχιατρική και το Φράγκο Μπαζάλια. Είπαμε ότι δεν θεωρούσε τον εαυτό του αντιψυχίατρο, αλλά ήταν το ρεύμα εκείνη τη εποχή τότε. Και μέσα από του ανθρώπου αυτού, τον Μπαζάλια, την Φράγκα, την Όγκαρο και άλλου, μεταφράστηκαν τον Τζέρβι πάρα πολλά βιβλία αντιψυχιάτρων εκείνη την εποχή. Η Μικαέλα Τσελέντη έχει γράψει για την τρέλα ω δρόμο προ την ελευθερία. Ο Λυκούργος, ο Κοκαρατζαφέρη έχει γράψει την πορεία του Ιδρύματο από το ίδρυμα προ την κοινότητα. Και αναφέρεται και στι πρακτικέ και αναθεωρήσει τη έννοια τη κρίση, στο παράδειγμα τη Τεριέστη. Γιατί και εκεί υπήρχαν παρεμβάσει στην κρίση, είχε ξεκινήσει όλη αυτή η δουλειά. Αναπτύχθηκε με έναν τρόπο, σήμερα γίνεται κάπως διαφορετικά, αλλά αυτό το να κάθεσαι να μιλά όλη νύχτα με έναν άνθρωπο, ή το να βγάζει να βόλυνται με το αυτοκίνητό σου, Να το να αφήνει να κατεβαίνει επιτέλου στην πόλη που δεν έχει να τη δει 30 χρόνια. Αυτό είχε βγει στην κορίτσια. Υπήρχε μια γυναίκα εκεί, που είχε να δει την πόλη κάπου 30 χρόνια. Όταν κατέβηκε κάτω ήταν εκπληκτικό γι' αυτήν. Ή ότι υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι, κάτι που το έζησαν και οι πρωτεργάτες της ΛΕΡΟΥΤΟ, οι οποίοι δεν είχαν κουρευτεί, δεν είχαν δει το πρόσωπό τους στον καθρέφτη για πάρα πολλά χρόνια και είχαν τρομάξει, όπως έλεγε ο άνθρωπος που πήγε εκεί, ο κουρέας, με τα εργαλεία της δουλειά του. Τους είχαν φανεί δηλαδή, τόσο φοβερά, τα ψαλίδια, τα ξηράφια, όλα αυτά που χρησιμοποιούσε. Ε, ε, είναι εκπληκτικό γιατί πήγα πρόσφατα σε, σε κάποια και παρακολουθούσα το μωράκι, ας πούμε, πώς, ε, πώς κοιτάει τον κόσμο, πώς μαθαίνει τον κόσμο, βλέπει καινούργια πράγματα και ακριβώς το ίδιο βλέμμα έχω δει σε νοσηλευόμενους χρόνιους που διακομίζονται για κάποιο λόγο σε ένα άλλο νοσοκομείο και έχουν χρόνια να βγουν έξω και όταν περνάνε τα μάξια, περνάει ο κόσμος στο πεζοδρόμιο είναι ακριβώς το ίδιο βλέμα. δηλαδή, λες και βλέπουνε πρώτη φορά τον κόσμο. Ναι, ναι, Έτσι είναι. Επήρχε μια τέτοια αίσθηση που, εντάξει, ο Θόθωρος ξέρει ότι έτσι γίνανε και στη Λέρω τα πράγματα, όταν άρχισαν να βγαίνουν από τα κλουβιά κτλ. Οπότε... Εγώ σε αυτό πάντα λέω ένα παράδειγμα, όχι θεωρητικό, πολύ πρακτικό, από την ταινία της Jane Gabriel, που είχε κάνει μια ταινία για τη Λέρω πριν ξεκινήσει η δουλειά της μεταρρύθμισης εκεί, το 89, και έκανε και με το 1994 όταν είχε προχωρήσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Και στη, στη δεύτερη ταινία αντιπαραθέτει εικόνες που, που είναι από το πρώτο φιλμ που είχε κάνει με πράγματα που είχε δει όταν ήρθε το 1994. Και έχει ένα ένα παράδειγμα λέω από τα πολλά που είχε εκεί έναν ασθενή που είναι στο περίπτωτο γυμνών του 16ου όπως λέμε που ήταν γυμνός. η γυμνή ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν οι τέλειως ανίατοι που δεν γίνονταν τίποτα με αυτού και τα λοιπά. Και τον δείχνει δίπλα να είναι εντυμένο μέσα στο προστατευόμενο διαμέρισμα και να του παίρνει συνέντευξη και να μιλάει. Α πούμε, μαζί με άλλου. Λε τώρα, χρειάζομαι κάποιο σύγγραμμα για να μου εξηγήσει η αθλητότητα τη ιδρυματικής ψυχιατρική, τη πανεπιστημιακή ψυχιατρική που έβαλε αυτόν τον άνθρωπο ανίατο και που βρίσκεται σε ένα διαμέρισμα μετά και μιλάει και κυκλοφορεί κανονικά μέσα στο νησί, α πούμε, κτλ. Τι, τι, πώς κατασκευάζει την έννοια του, ανία του, ας πούμε. αυτό; Και είναι και τιμωρητική η όλη η κατάσταση, δηλαδή αντί να είναι θεραπευτική, είναι τιμωρητική, είναι κάτι που το γράφει με τον τρόπο τη και η Αγγελική Αρκολάκη, καλούμενη το Φουκό, μέσα στο Ίδρυμα. Και βλέπω ότι έτσι με αυτά που συζητάμε πήγαμε μοιραία στη Λέρο, που είναι μια παράμετρος έτσι, φοβερή τη ιστορία της, της ελληνική Ιδρυματικής Ψυχιατρικής. Ε, και η λέρε υπάρχει παντού. Είναι όλα αυτά που πλέγαμε πριν οι μικρέ δομέ στην κοινότητα που έχουν γίνει μικρά άσυλα Δεν είναι κάτι δηλαδή που συνέβη μια στιγμή στον χρόνο και τελείωσε. Είχαμε κάνει και πριν από ένα-δύο χρόνια μια διημερίδα έτσι πολύ σημαντική. Η πρωτοβουλία για ένα πολυμορφοί μα στην ψυχική υγεία μαζί με το δίκτυο Κούγοντα φωνέ. Και μάλλον ήταν και ιδέα του δικτύου, στην οποία κάποιοι άνθρωποι που έγραψαν κείμενα κυκλοφορούν από τα τετράδια ψυχτρική, τονιζαν ακριβώ αυτό. Θυμάμαι, α πούμε, το κείμενο τη Λιδία Απουνά, η οποία λέει ότι η λέρωση είναι παντού. Δεν είναι. Είναι κάτι που το έχουμε στο μυαλό μα, σαν μια στιγμή στο χρόνο, και πάρα πολύ άσχημη, αλλά διαπιστώνουμε ότι παρά τις τόσε βελτιώσει τη υποτιθέμενης ψυχιατρική μεταρρύθμισης... Ε, για την οποία φαντάζομαι έχει πολλά να πει ο Θόδο, για το αν συντελέστηκε ή όχι, ε, φτάνουμε ξανά στο ίδιο σημείο μερικέ φορέ. Είναι υποκαρδιωτικό. Απλά πρέπει να μετρά και τα, τα θετικά βήματα. Αυτό κρατάμε. Ωραία. Ε, να την κάνω την ερώτηση τώρα. Να ξεκινήσω με αυτές ε, ή θες να ξεψαχνήσουμε άλλο λίγο από το βιβλίο για τις ομιλίες. Ό, ό, ό, αν υπάρχει ερώτηση σχετική, ό,τι νομίζεις. Ε, ερώτηση όχι. Ερώτηση μέχρι τώρα δεν έχω για το βιβλίο. Έχω όσε έχω μαζεμένες οι οποίες κάποιες είναι για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Θέλετε να πάμε σε αυτές. Ε, ας πάμε. Ε, ας πάμε ναι. ας Ωραία. Πάμε, ναι. ε, βλέπω εδώ ερώτηση ε, που λέει θα θέλαμε ένα σχόλιο με το ότι πέρασε ένας χρόνος ε, του νέου νόμου, ε, ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Ε, κάντε ένα σχόλιο γι' αυτό. Πώς έχει πάει. Για να ολοκληρωθεί κάτι πρέπει να έχει ξεκινήσει. Λοιπόν κάτι που δεν ξεκίνησε ποτέ πώς θα ολοκληρωθεί. Λοιπόν, εγώ όταν ακούω παιδιατική μεταρρύθμιση, ε, σκέφτομαι τι εννοεί μεταρρύθμιση. Λε δημοκρατία, τι εννοείς δημοκρατία. Όταν λες τη λέξη δημοκρατία, τον όρο, οποιοδήποτε όρο, μπορεί να κρύβει διαμετρικά τη τα περιεχόμενα. Λοιπόν, απλώς εντάχει, γιατί νομίζω το έχουμε ξαναπεί, στην Ελλάδα ε, δεν υπήρξε ποτέ μία διεκδίκηση για ε, ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Επιβλήθηκε επιβλήθηκε έκτον έξω από τις Βρυξέλλες λόγω του σκανδάλου της Λέρου. Η ψυχιατρική κοινότητα ήθελε τότε να, η ψυχιατρική εταιρεία να διαγράψει όποιον θα πήγε να δουλέψει στη Λέρου. Δεν είναι δικό μας λέει, θέμα, είναι θέμα του κράτους αυτό που γίνεται στη Λέρου. Θυμάμαι ένα συνέδριο το 88. Λοιπόν... Ε, Υπήρχε μια πίεση: Κάντε κάτι, γιατί δεν μπορούμε να σας έχουμε στην ΕΟΚ τότε και να έχετε αυτό το πράγμα που είναι η ΛΕΡΟΣ κλπ. Τώρα, βέβαια, η ψυχιατρική που έφτιαξε τη ΛΕΡΟ είναι ευρωπαϊκή ψυχιατρική, η οποία πήρε την υποβαλκάνια έκφρασή τη στη χώρα αυτή. Ας πούμε. Ε, τώρα, τα προγράμματα επιβληθήκαν εκ των έξω και που ουσιαστικά θέλανε λίγο να εξυγχρονίσουν την, την κατάσταση που στην Ελλάδα και περάσαν από ένα πράγμα που έχουμε ονομάσει εμεί πάλαιο ιδρυματισμό σε ένα νέο ιδρυματισμό. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι πιο πολύ απ' όλα, αν θέλετε, στη μεταρρύθμιση συνετέλεσε ένα φυσικό φαινόμενο. Ο σεισμός του 1999 που έβγαλε το Δαφνή τρία χρόνια εκτός λειτουργίας. Ήταν τότε που οι ιατρικέ κλινικέ των Γενικών Νοσοκομείων που υπήρχαν και που μέχρι τότε νοσηλεύανε μόνο εκούσια περιστατικά, αναγκάστηκαν να κάνουν και ακούσει εισαγωγέ. Κάποιε διευθύντριε μετά λέγανε: Άχ, τι έγινε, μα κάνατε άσυλα, λέει, με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να μην αναλαμβάνουμε τι ευθύνε μα ότι είμαστε εφόλου του αιτήματο που υπάρχει στο θέμα ψυχική υγεία. Λοιπόν, και αυτό το οποίο έγινε με το περιβάλλον, το ψυχαργό κτλ. Ήταν ουσιαστικά μια μεταστέγαση, όπως το έχουμε ονομάσει, των ασθενών από τα τμήματα χρόνια παραμονής σε ξενώνες και οικοτροφία, πιο πολύ οικοτροφία δηλαδή, τα οποία το 40 με 50% ανέλαβαν μικιό. Ήταν τότε επιβολή από τις Βρυξέλλες ότι θα δώσετε μικιό, δεν κάνετε μόνο το κράτος, για να αρχίσουμε να περάσουμε σιγά σιγά την ιδιωτικοποίηση, ας πούμε. Και σιγά σιγά, επί Λοβέρδου, το 2012, ο οποίος τώρα πήρε κανονική μετάθεση ας πούμε, υπάρχει δυνατότητα να το κάνει και απευθείας ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή όχι μόνο η ΜΚΟ, ο μη κερδοσκοπικός λεγόμενο, της ισολογικών, αλλά και ο κερδοσκοπικό. Λοιπόν έγινε μεταστέγαση, γίνανε ελάχιστα κέντρα ψυχικής υγείας, τα οποία δεν δούλευαν σε μια κοινοτική ε, κατεύθυνση, γίνανε πιο πολύ εξωτερικά ιατρεία με κάτι γιγαντοτομείς, ας πούμε, των 200 και 300 χιλιάδων κατοίκων των κάθε κέντρο ψυχικής υγείας, ελάχιστας όλη τη χώρα. Ε, και πάρα πολλές τέτοιες ειστεγαστικές δομές. Η λειτουργία του ψυχιατρικού στήματος δεν άλλαξε καθόλου. Δηλαδή υπάρχει ένα νούμερο που απλώς δείχνει ότι, το ότι δεν άλλαξε είναι το ποσοδον ακουσεων ακούσιων νοσηλειών. Είναι 70-25% πριν ξεκινήσει η μεταλύθιμη συμποτίθετα και είναι τόσο και σήμερα, με τα επίσημα στοιχεία. Άρα λοιπόν, τι, τι έχει αλλάξει, δηλαδή έχω ένα μέλος οικογένειας το οποίο δεν είναι καλά και χρειάζεται νοσηλεία, που θα κατευθυνθώ, σε ποια υπηρεσία θα πάω, θα πάω στον εισαγγελέα, για να, το, έρθει η αστυνομία, βάλει χειροπαίδες, Μπορεί και να το χτυπήσει κιόλα και να τον πάει στο νοσοκομείο. Αυτό που εφημερεύει. Όποιο εφημερεύει κάθε φορά. Μπορεί να νοσηλευτεί σε 800 διαφορετικά νοσοκομεία. Αν Αναξάρτηται κάθε φορά που υποτροπιάζει, ποιο εφημερεύει, α πούμε. Και μάλιστα τώρα η παρούσα κυβέρνηση, πριν τον Βαρτζόπουλο, η Ζωή Ράπτη, έκανε δυνατή την απευθεία ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική. Ενώ πιο πριν δεν υπήρχε υπουργική εγκύκλειο που να επιτρέπει να πάει απευθεία. Πρέπει πρώτα να περάσει από την εφημερία του ε, δημόσιου νοσοκομείου και από εκεί. Του λέγαμε: ρε παιδιά, δεν το αφήσετε εδώ πέρα νοσηλευτή. Όχι, όχι, θέλω να πάμε σε ιδιωτική. Εντάξει, επιλέγατε. Τώρα γίνεται απευθεία. Δηλαδή με ψυχία το ιδιωτική κλινική. Έρχεται ένα μέλο οικογένεια, μου λέει: εδώ μου ένα χαρτί. Πάει στον εισαγγελέα με το χαρτί, μου το φέρνει μέσα. Πού θέλει να τον πάτε, στην κλινική μου το φέρνει, α πούμε. Λοιπόν, είναι καπευθείας, ας πούμε. Απευθείας και... ανάθεση. Ε, ναι, ναι, ναι, και δευκολύνει αυτό το πράγμα και ο νέος νόμος που έχει περάσει, που διαλύει τα πάντα, ας πούμε, υποστελεχωμένο όλο το δημόσιο σύστημα και τα λοιπά, ε, βρίσκει μια, ε, μια πλοήγηση από το δημόσιο στο ιδιωτικό. Δηλαδή, ε, κατε, κατευθείαν κάποιος μπορεί να πάει, άμα δεν υπάρχει κρεβάτι, ε, σε δημόσια κλινική, ας πούμε, νοσηλευτή, να πάει στον ιδιωτικό απευθείας. Λοιπόν, και λέει εκπαιδευτική διαδικασία, η λειτουργική διαδικασία και όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για την πλήρη ιδιωτικοποίηση δηλαδή και μάλιστα από, την, από τη στιγμή που τώρα επιτρέπεται σε όλο το σύστημα ψυχική υγεία, δηλαδή όχι μόνο οι ιδιώτε να δουλεύουν μέσα στο δημόσιο σύστημα, αλλά και η λεγόμενη πλήρη και αποκλειστική απασχόληση με την οποία κάποιοι από εμά τότε διοριστήκαμε και λέγαμε αυτό, όχι ιδιωτικό, τώρα μπορεί να κάνει επισήμω. Γιατί πιο πολλοί οι γιατροί κάνανε ήδη ιδιωτικό ιατρίο, στα κρυφά που λέμε. Τώρα να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Τώρα είναι ελεύθερο αυτό το πράγμα, νόμιμο. Επομένω, έναν ασθενή που. Ε, νοσηλεύω μέσα, μπορώ με πλάγιου τρόπου, χωρί να φανεί κτλ. να τον βλέπω από το ιδιωτικό μου ιατρικό, όπω γινόταν ανέκαθεν α πούμε, Λοιπόν, καμία κοινοτική παρέμβαση κτλ. Ε, έχουμε φτάσει σε σημείο όταν δεν περισσεύουν τα κρεβάτα, ακόμα και τα ράτζα στο δαφνί, στο δρομοκαίτιο ή σε όποια κλινική έχουν γεμίσει και δεν χωράνε άλλα ράτζα, ε, φτάνει 8 ώρα το πρωί, τελειώνει εφημερία. Οι ασθενές που περισσεύουν πρέπει να βρει η αστυνομία πιο εφημερεύει να τους πάει. Και κοιμούνται από μία έως και τρει μέρες σε αστυνομικό τμήμα. Επανελήμονω, έχουμε πολλά παραδείγματα. Γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα δηλαδή. Α, και υπήρχε περίπτωση, μια περίπτωση που ήξερα εγώ, που πήγε... Από το δρομοκαίτιο μετά σε αστυνομικό τμήμα και η αστυνομία έπαιρνε τηλέφωνο την οικογένεια, λέει είναι ανήσυχο το άτομο πάρα πολύ. Μα φαίνεται μερικά φάρμακα να το ηρεμήσουμε, δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση, ας πούμε, με λίγα παραδείγματα του τι γίνεται κάθε μέρα στο σύστημα. Ας πούμε. Αν χωρά, είχε στείλει ο Ευαγγελισμό επιστολή στο Δρομοκαΐτιο και σε τρεις άλλες κλινικές... και λέει έχουμε έξι, κλινικές, έξι ασθενείς... οι οποίοι είναι στο τέλος της του νοσηλείας. Τελειώνει. Σε μια βδομάδα θα πάρουν εξιτήριο. Αλλά επειδή αύριο εφημερεύουμε και δεν έχουμε κρεβάτι... να τους μεταφέρουμε σε σας για να έχουμε ελεύθερο κρεβάτι. Δηλαδή ακόμα να διακόψει και την νοσηλεία που τους έκανε... για να ελεύθερωσει κρεβάτι. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι η δουλειά του ψυχιάτρου εκεί πέρα είναι πώ θα έχω ελεύθερο και του διευθύντη κλινική φυσικά, πώ θα έχω ελεύθερο κρέμα, διότι θα έχουμε εφημερία. Άρα, ποιο είναι ο πιο εύκολο να του κάνω εξιτήριο, α πούμε, να πάει, πού θα πάει, τι με την νοσοκομιακή φροντίδα θα έχει, ουδέ να νοιάζει, α πούμε. Και καταλαβαίνει κανεί πώ γίνεται η περιστρεφόμενη πόρτα, πώ είναι το πέταγμα στου δρόμου και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η ψυχική υγεία. Μπορεί να με διαψεύσουν οι εφημερεύοντες. Είχα διαβάσει ότι στο Δαφνή, αν και εγώ έχω φύγει από εκεί 10 χρόνια, μπήκα στον 11 το φέτο, ε, είναι ότι ε, επειδή... Πολλές φορές όταν έρχεται κάποιος και έχει κάποια προβλήματα που κρίνονται ως ψυχοσωματικά και τα λοιπά, δικαιολογημένο ο ψυχέτος που εξετάζει πρέπει να δει αν υπάρχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα και λοιπά και μπορεί να διατάξει να γίνει ένα καρδιογράφημα. Τώρα έμαθα ότι οι καρδιογράφοι έχουν πάει στά επίγοντα στο διπλανό γραφείο από του ψυχιάτρου και αν δεν υπάρχει ε, καρδιολόγος να εφημερεύει, που σιγα με βρει πάντα να εφημερεύει, μπορεί να το κάνει ο ψυχίατρο, δηλαδή πείτε με εμένα να κάνει το κραβημά... δεν ξέρω τι πάει να πει, ας πούμε, και να το στείλει με βάιμπερ στον καρδιολόγο για να πάρει τη διάγνωση αν υπάρχει κάτι στο καρδιογράφημα. Δηλαδή, μιλάμε για μια τέτοια κατάσταση, ας πούμε, σήμερα και η προώθηση πάρα πολύ βάσει του νέου νόμου τη στήλε ψυχιατρική και τη στήλε Το οποίο αυτό ενώ ένα νόημα. Άμα πα σε ένα κριτικό νησί, παραδείγματο χάρη, ή σε, μια, σε ένα χωριό που έχει δέκα κατοίκου κτλ., έχει κάποιο νόημα το να έχει τη δυνατότητα, αλλά να είναι ένα μέρο μια δουλειά η οποία γίνεται με απευθεία επαφή. Και όχι να γίνεται ο κανόνα, η κοινωνική αποστασιοποίηση που λέμε. Ε, σε λίγο θα φτάσουμε να γίνει ψυχοθεραπεία με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα έχω το ρομπότ από εδώ και θα κάνει τι κατάλληλε ερωτήσει, το ρομπότ φυσικά γιατί η τεχνητή νοημοσύνη ήταν να προωθείται ποικίλους τρόπους στην ιατρική γενικότερα και στην ψυχιατρική. Λοιπόν, πρέπει κατάσταση όπου, όπως έλεγε ο Φουκώ, η κοινωνία του πανοπτισμού <Το της πειθάρχησης και του κοινωνικού ελέγχου είναι συνηφασμένη με την οικονομία. Δηλαδή, όσο πιο πολύ κάνω... Λειτουργίε επανοπτισμού και επιτήρησης τόσο πολύ εξοικονομώ δαπάνες δεν χρειάζεται ψυχιάδους ούτε νοσηλευτές ούτε τίποτα ας πούμε Ελέγχος Εδώ ναι. μας έχει βάλει κατάσταση ε, Και είναι σημαντικό να πούμε ότι μιλάγαμε τόση ώρα είπαμε για τον Μπαζάλη είπαμε για τις θεραπευτικές σχέσεις στην κοινότητα Πάμε για όλες αυτές τις θεραπευτικές σχέσεις και τόση ώρα εδώ ο Θόδωρος μας λέει ότι οι θεραπευτικές σχέσεις περνάνε πλέον όχι μόνο από την τεχνητή νεομοσύνη που είναι μεγάλο πεδίο κουβέντας ε, περνάνε μέσα από γιατρούς οι οποίοι μπορούν να παίρνουν πλέον τους πελάτες που τους βλέπανε στο νοσοκομείο να τους παίρνουν στο δυτικό γραφείο και αυτό, μια σχέση δεν είναι που έχουν δημιουργήσει θεραπευτική. Άσχετα που πλέον, αν έχει λεφτά, μπορεί να σε δει ο γιατρό και αν δεν έχει λεφτά, μπορεί απλά. Αν δεν υπάρχουν κλίνε, να βρεθεί στο πεζοδρόμιο. Κάπω έτσι, δεν είναι. Ε, ή θα κάνει ραντεβού μετά από μήνε. Όποτε βρεθεί η θα κανεις ραντεβου μετα απο μηνε ραντεβού για τα ραντεβού, έχουν αραιώσει πάρα πολύ. Δηλαδή, να ραντεβού θέλει δηλαδή και τρει μήνε. Καμιά φορά πάει και έξι μήνε κλπ. Για τα παιδιά δεν μιλάμε, γιατί αν είπαν τι παιδοψυγιατρικέ υπηρεσίε, ήταν ανέκαθεν αυτό το πράγμα υπήρχε, τώρα απλώ έχει χειροτερέψει. Αλλά τώρα γίνεται και στου ενήλικου το ίδιο πράγμα, δηλαδή. Για να κλείσει ραντεβού σε εξωτερικά ιατρία, που λέμε που είναι η παραδοσιακή δουλειά. Απλώ την έρθει να σε δίνει και σε ρωτήσει τι συμπτώματα έχει, αν κοιμάσαι καλά, αν έχει παραλήρημα, αν ακού φωνέ. Πάρε αυτό το φάρμακο, πάρε και τα άλλο φάρμακο. Δηλαδή, μέχρι εκεί πάει το πράγμα. Όχι όλα τα άλλα γιατί μπορούμε να πούμε και μερικά πράγματα από λίγο μπαζάλια δηλαδή, πάνω σε όλα αυτά. Ναι, ναι αυτό σκεφτόμουν και εγώ ότι ε, σχετικά με αυτά που συζητούσαμε τώρα... την προσπαθούσα να εξηγήσει πούμε, το ταξικό κομμάτι πάντα... γιατί έλεγε ότι τα ψυχιατρία είναι χώρο που είναι η φτωχή έγκλειστη μέσα. Ε, αυτός που δεν έχει δεν είναι έτσι έλεγε κάποια στιγμή στο δεκτήμαντέρ του, του Ζάβολη. Ναι. Αυτός που δεν έχει δεν είναι... Και αυτό το έβλεπε συνέχεια να συμβαίνει. Δηλαδή, έβλεπε όλα τα ψυχιατρία που πήγαινε να δουλέψει, όχι μόνο στι κορίτσια, στα περισσότερα, γιατί τότε γινόντουσαν και μεγάλε έρευνε στα μεγάλα ιταλικά ψυχιατρία και στα μικρά, από άλλου ανθρώπου, δημοσιογράφου κτλ. Ακόμη και φωτογράφοι είχαν πάει να αποτυπώσουν την κατάσταση. Ότι οι άνθρωποι που ήταν μέσα ήταν αυτοί που ήταν από τα κατώτετα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Το επισήμαινε αυτό, είναι κάτι που επισημαίνεται και στι ομιλίε που υπάρχουν στο βιβλίο και από την Αγγελική Αρκολά και από άλλου. Ε, όπως και το κομμάτι της συνδεσιμότητας και της στήριξης μιας ομάδας έτσι που σε πλαισιώνει το αναφέρει και η Μικαέλα Ιτσαλέντι και άλλοι άνθρωποι στο βιβλίο και το βλέπουμε ότι γράφουμε απέξω έξω πούμε η ελευθερία είναι θεραπευτική ε, αν πιάσουμε αυτή τη συζήτηση τι εννοούμε ελευθερία όπως λέγαμε πριν τι εννοούμε ψυχιατρική μεταρρύθμιση ε, το κομμάτι των επιλογών, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ και το ακούω και διαβάζοντα και όσο έλεγε ο Μπαζάλη, είναι, είναι θεμελιώδε. Γιατί αν δεν έχει επιλογή, για ποια ελευθερία να μιλήσουμε. Ίσως γι' αυτό υπάρχει και τόση συζήτηση για τα προνόμια πια στην εποχή μας. Ε, πρόσφατα διάβαζα κάποιο τεύχος του Asylum, είναι ένα περιοδικό που βγαίνει από ανθρώπου με ψυχιατρική εμπειρία και, και άλλους στην Αγγλία. Και μα το φέρνει η καλή μας φίλη την Απουσανίδου. Ε, έλεγε λοιπόν εκεί κάποιο άτομο με αναπηρία: ε, Αν δεν μπορεί να κινηθείς, τι κίνημα να κάνει. Αυτό νομίζω είναι ένα πράγμα πολύ βασικό. Κατευθείαν βάζει στο τραπέζι το ζήτημα των επιλογών έτσι, και το, το, το, το τι προνόμια μπορεί να έχει που δεν τα αντιλαμβάνεσαι κιόλα. Και μιλάω και για εμά που είμαστε εδώ και, και για άλλου που μα ακούνε και έξω. Ε, ο, οπότε είναι σχετικό αυτή η ελευθερία τέλο πάντων που τη βάλαμε κι εμεί ω τίτλο και την επιδιώκουμε και την προσπαθούμε όλοι πώς μπορεί να στηριχθεί και από ποιους... και πώς να ανθίσει όλο αυτό και να καρποφορήσει. Είναι ερώτηση τώρα αυτή κάπως φιλοσοφική... εννοώ με αυτά που έχουμε ακούσει ως τώρα... δεν περιμένουμε να ανθοφορήσει κάτι. Από την άλλη, γι' αυτό γίνονται και αυτές οι κουβέντες... γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται πάντα σε αναζήτηση... ψάχνει και γι' αυτό βγαίνουν και τα βιβλία... Και οι απαντήσεις και οι προτάσεις υπάρχουν. Ο Μπαζάλιε αναφέρεται σήμερα και μιλάμε για το βιβλίο, γιατί ο τρόπος που λειτουργήσε στο τότε περιβάλλον και το πολιτικό και της χώρας είναι μία πρόταση. Είναι μία πρόταση για, το, για την εποχή τότε. Ε, τώρα βλέποντας ότι σε, σε κυβερνήσει οι οποίες κοιτάζουν την πίσνα, προστατεύουν τους μαθιούς τους φίλους τους, μην πούμε χειρότερα πράγματα. Οι επιλογέ δεν είναι εκεί. Προφανώ οι επιλογή είναι να πετάνε τον κόσμο στο δρόμο. Το κόσμο, αν δεν έχει λεφτά, και όπω είπατε, έχει ξεκινήσει χρόνια ιδιωτικοποίηση και συνεχίζεται και ιδιωτικοποίηση και σε άλλα. Δηλαδή, βλέπουμε και τα δημόσια πανεπιστήμια, βλέπουμε όλα αυτά. Έχει λεφτά, μπορεί να έχει και ένα κομμάτι να προχωρήσει κάπω. Ε, δεν έχει λεφτά, θα περιμένει με τα κρατικά, αφού αυτά θέλει και θα περιμένει. Στην καλύτερη θα περιμένει. Ναι, κάπω έτσι είναι τα πράγματα. Και, και δεν, δεν είναι πάντα ζήτημα χρημάτων. Ε, θυμάμαι μια ιστορία που διηγείται κατά καιρού ο Ο Ωμπερακτάρη. Ε, ήταν καθηγητή στη Θεσσαλονίκη. Έχει συνταξιοδοτηθεί και εκείνο, γι' αυτό λέω ήταν και μα έχει εμπνεύσει πάρα πολύ, πολλού από εμά. Που έλεγε έναν άνθρωπο που τον έβγαλαν στην κοινότητα και μπόρεσαν απλά να τον πλαισιώσουν και να ζήσει έξω. Πώ? Πολύ απλά. Μιλώντα, πούμε, στο καφετζή, στο καφενιό που πήγαινε, στο μανάβι τη γειτονιά που μπορεί να περνούσε από εκεί, σε όλα τα μέρη στα οποία μπορούσε να κάνει τη διαδρομή του, πήγαν άνθρωποι, του μίλησαν, του εξήγησαν ότι θα περνάει αυτό ο άνθρωπο εδώ, ε, σα τα λέω τώρα έτσι όπω θα θυμάμαι από την ιστορία αυτή. Μπορεί κάποια στιγμή να μην πληρώσει, αλλά θα το αναλάβουμε εμεί αυτό το κομμάτι, ή μπορεί να πει κάτι, δώστε α πούμε προσοχή, μην το παίρνετε έτσι όπω είναι. Λέγαν δηλαδή, αυτά που έπρεπε να πούν και ο άνθρωπος μπορούσε να κάνει την καθημερινή του διαδρομή έξω στην κοινότητα. Αυτό τώρα μοιάζει να μην ενδιαφέρει καθόλου, και εδώ θίγεται δηλαδή και στο βιβλίο, το γράφουν κάποιοι άνθρωποι, ότι μοιάζει να μην ενδιαφέρει καθόλου η ανάρρωση. Καθόλου. Ε, και νομίζω και εσύ Θεοδωρε κάποιες φορές έχεις πει ότι δεν ξέρουν τι να τους κάνουν και να τους θεραπεύσουν. Λοιπόν, πού να τους βάλουμε μετά. Δεν υπάρχει ένα επαγγελματικό... Πλαίσιο κάτι, κάτι να κάνουν δηλαδή άνθρωποι αυτοί μετά Δεν ξέρω τώρα αν το μεταφεράω σωστά όπως το είπες ε, Πάντως πάνω, πάνω σε αυτό το παράδειγμα Είχε δώσει ο Γιώργος Κοκκινάκος κάτω στα Χανιά Που το είχε δώσει και σε μια συνεντεύξη του και το τώρα και στην ημερίδα ε, Ήταν ένα παράδειγμα που ε, άνθρωπος είχε κάτσει 20-30 χρόνια μέσα στο ψυχιατήριο ήταν Και είχε βγει έξω Και ο Γιώργος ήταν σε ένα, σε μια, σε ένα καφενείο για να πει τον καφέ του και μετά πέρασε ένα κύριο καλωτημένο και λέει: Μην με μη μιλήσει, μη ήταν ο ασθενή που <laughs> είχε το ψυχιατρίο και του πλήρωσε τον στον καφέ, δηλαδή. Δηλαδή, τι άλλο να πει σε αυτό το πράγμα. Λιρόλ. Και ήταν μέσα 30 χρόνια στο ψυχιατρίο, α πούμε. Δηλαδή, μπορούσαμε να φέρουμε πλήθο τέτοιων παραδειγμάτων. Απλώ, αν θέλετε να πούμε λίγο για μπαζάλια, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω λίγο μπαζάλια. <laughs> Φυσικά. Γιατί έλεγε. Λοιπόν. Για τους ψυχιάτρους καταρχήν, γιατί πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία... δεν περιμένουμε από την κυρίαρχη εξουσία να αλλάξει τις πολιτικές της... είναι πως εμείς αλλάζουμε την κυρίαρχη εξουσία... και τα ανατρέπουμε έχοντας μια διεκδίκηση από τα κάτω. Λέει λοιπόν ότι η κατάσταση του ψυχιάτρου... είναι στην κοινωνία μας πιο φανερή από σε άλλε. Ε, με την έννοια ότι η άμεση επαφή με την ορατή συνθήκη της βίας... των καταχρήσεων και των αφαιρεσιών απαιτεί τη βία ενάντια στο σύστημα που τα παράγει και τις επιτρέπει. Ή γινόμαστε συνένοχοι ή αντιδρούμε και καταστρέφουμε το σύστημα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα για την ευθύνη του καθενός. Α, Μετά μπούτ. είπε το εξή που είχε μπει και ένα ερώτημα πιο πριν, μάλλον η γη που είχε μπει, για τη δουλειά που έκανε ο Μπαζάλι, ο Μπαζάλι έγινε διευθυντής. Και τώρα είχε σχέση και με τα κινήματα. Έλεγε ο Μπαζάρια, λοιπόν, εγώ τώρα διευθύνω ένα νοσοκομιακό ίδρυμα που εξυπηρετεί μια περιοχή 300.000 κατοίκων. Είμαι εναγκασμένος, παρά τις προποθέσει που προαναφέρθηκα, να κάνω προγράμματα. Αλλά δεν αποσύρουμε στον κόσμο των ιδεών, των σχεδίων και των αφαιρέσεων. Προσπαθώ να αναγνωρίσω στο βαθμό που είναι δυνατό ανάμεσα... Σε πρακτική και ιδεολογία, τι ανάγκε του πληθυσμού που θα έπρεπε να φροντίσω, διατηρώντα ένα δεσμό με τα κινήματα, τα οποία σε διαφορετικού τομεί μέσα στην κοινότητα μάχονται ενάντια στην καταπίεση και ενάντια στην καταστροφή αυτών που δεν έχουν τη δύναμη να ενταχθούν σε αυτήν. Λοιπόν, αυτή τη δουλειά που έκανε η σχέση με τα κινήματα τα οποία είχε, εμεί οι τεχνικοί έχουμε την εντολή να χρησιμοποιούμε τη γνώση μα και την εξουσία που είναι σύμφωτη στο ρόλο μα ω εργαλεία κυριαρχία. Πρέπει αντίθετα να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εξουσία ο καθένα στον ιδιαίτερο τομέα του για να κάνουμε φανερές διαδικασίες μέσα από τις οποίες αναπτύσσεται αυτή η κυριαρχία. Έτσι ώστε η τάξη που σε όλα τα επίπεδα είναι αντικείμενο καταπίεση να ιδιοποιείται αυτή τη γνώση για να την αφομοιώνει και να απορρίπτει το μηχανισμό στη βάση του οποίου λειτουργεί. Λοιπόν, αυτά, σε αυτή τη βάση λειτουργούσε ο Μπαζάλια. Ε... Επιτρέψτε μου λίγο ακόμη. Ναι, ναι, ναι. Οι, αυτά θα ήταν και επαναστατικά μανιφέστα ενό ψυχιάτρου. Δηλαδή, ναι. Αυτό εδώ θα είναι η φυλακή. Είναι ένα απόσπασμα από, από ένα βιβλίο που είχαν γράψει μαζί με τη Φράγκα. Η παρεκκλίνουσα πλειοψηφία. Λαματζοράντσα αντιβιάντ, ένα από τα κλασικά του, α πούμε. Είμαστε η πλειοψηφία που παρεκκλίνουμε. Ακόμα και όταν το κοινωνικό στοιχείο στην αιτιολογία του ψυχικού πόνου, αλλά και ευρύτερα για του οποίου παρεκκλίνονται από την όρμα, είναι πασιφανέ. Αυτή η ποικιλότροπη παρέκκλησή του εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από την κυρία Ψυχιατρική ω παράβαση ενό σχήματο κανόνων και αξιών ιατρικών, ψυχολογικών κοινωνικών, το οποίο θεωρείται ω φυσικό και αμετακίνητο και ποτέ, και ποτέ αυτή η παράβαση δεν κατανοείται και δεν αντιμετωπίζεται ω κάτι που σχετίζεται με το κοινωνικό σύστημα το οποίο το άτομο αποτελεί μέρο. Οι ερμηνείε στη βάση των οποίων η κοινωνική διάσταση εισέρχεται στο ιατρικό πεδίο αναφέρονται πρωτίστως και πολύ περισσότερο στι συνέπειες που έχει συμπεριφορά του ψυχικά πάσχοντος ε, του όποιου παρεκλίνοντος από τις κοινωνικές πιέσεις που το άτομο υφίσταται διατηρώντας έτσι και αναπαράγοντας μια ιδεολογία φυλακτικού και τιμωρητικού χαρακτήρα ακριβώς αυτή που είναι στη βάση λειτουργίας των θεσμών που έχουν ως αποστολή τη διατήρηση και την επιβολή τη νόρμα. Και το τελευταίο, γιατί μιλάμε για το μέλλον ε, αν και είναι πολύ δύσκολη περίοδος τώρα. Είναι δυνατό να προβλέψουμε το μέλλον της ψυχιατρικής ή να προγραμματίσουμε τις παραμέτρους μέσα στις οποίες θα πρέπει να λειτουργήσει η μελλοντική ψυχιατρική φροντίδα χωρίς να πάρουμε υπόψη μας ποια θέση έχει ο άνθρωπος μέσα στην κοινωνική μας οργάνωση. Σε ποιο βαθμό μια υπόθεση τεχνική Μπορεί να πραγματοποιηθεί διατηρούμενη τη ιδιωτερότητα μια ασυπτική παρέμβαση, όπου υποτίθεται ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην κοινωνική φιγούρα αυτού που παρέχει μια υπηρεσία και εκείνη του ασθενή που τη λαμβάνει. Αυτό που πρέπει να αλλάξει για να μπορέσουν πρακτικά να μετασχηματιστούν οι ψυχιατρικές υπηρεσίε είναι η σχέση ανάμεσα στον πολίτη και την κοινωνία, μέσα στην οποία εμπεριέχεται η σχέση ανάμεσα στην υγεία και την αρρώστια. Να αναγνωρίσουμε δηλαδή ότι η στρατηγική, ο σκοπός κάθε δράσης είναι πριν απ' όλα ο άνθρωπος, οι ανάγκε του, η ζωή του μέσα σε μια συλλογικότητα που μετασχηματίζεται για να επιτύχει την ικανοποίηση αυτού των αναγκών και την πραγματοποίηση αυτής της ζωής για όλους. Είναι σε αυτό που βρίσκεται η αναγκαιότητα για μια πολιτική συνείδηση μέσα σε κάθε τεχνική δραστηριότητα. Αυτό πιστεύουμε. Έχουμε μείνει πολύ λίγοι βέβαια. Αλλά... Ε... Ο Μπαζάλια το είχε πει αυτό, ότι μπορεί τα πράγματα, λέει, τα ψυχιατρία να ξανανοίξουν, να yeah. ξαναεχθούν κτλ. Αλλά αποδείξαμε ότι είναι δυνατό το διαφορετικό. Λοιπόν, και πάνω σε αυτή την παράδοση, α πούμε, παλεύουμε. Yeah, yeah. Ε, εντάξει, Ιστορικέ συνέχειες. Yeah. Πρέπει να το δεχτούμε ότι υπάρχουν κι αυτέ. <σοί> ε, αν τα διάβαζε αυτά ο, ο Υπουργό και ο Υφυπουργό, τι θα λέγανε, πώ θα του φαινόντουσαν. <σοί> ε, να σα πω τι θα έλεγε. <σοί> <σοί> <σοί> θα έχει ήδη πει ο ο υφυπουργός που έχουμε τώρα θα έχει με το δικό του τρόπο πει επιτρέψτε μου πάλι λίγο χρόνο ναι, ναι, ναι, ναι. γιατί σε μια την έντευξη που του δώσανε γιατί μιλούσε για την παραβατικότητα των, Τον ναι, των ανελίκων κτλ. Δεν ξέρω με τι γίνεται αντί να υπάρχει πρόληψη και αλλαγή των συνθήκων υπάρχει τιμωρητική διαδικασία κτλ. Το ρώτησε η δημοσιογράφος εάν λέει παιδί μου ένα παιδί που έχει μια επιθετικότητα θέλετε αυτό να κάνει μια ψυχοθεραπεία. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει στην ανθρώπινη φύση αυτό το οποίο λέτε. Ε, να αισθάνομαι κάτι το οποίο είμαι και συγχρόνω να μην το θέλω. Αυτό δεν υπάρχει. Όταν κάποιο είναι επιθετικό, είναι επιθετικό επειδή είναι γεννημένος επιθετικός. Και επειδή ο τρόπος με τον οποίο έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια ενισχύει αυτή την επιθετικότητα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι όταν διαπιστώνουμε σε πρώιμη φάση με τέτοια επιθετικότητα... Αυτή την επιθετικότητα να τη βάλουμε μέσα σε κοινωνικά κανάλια, δηλαδή αυτή η επιθετικότητα να εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτής της κοινωνίας, δηλαδή να έχει ένα αξιακό σύστημα. Δηλαδή να μην σκοτώνει, ή να μην επικίδεσαι για να κλέψεις, να επικίδεσαι στον εχθρό της πατρίδας ή να τον εχθρό της κοινωνίας. Αλλά... Τον Τούρκο, εδώ, ε, καταλαβαίνετε τώρα. Αστυνόμο, ομάδα καταστολή. Το είπε καθαρά. Ναι, ακριβώ. Ε, Βιολογικό δετερμινισμό. Αλλά είναι, όταν κάποιο εκδρώνει πιο μια οργανωμένη τέτοια αντικοινωνική, η επιθετική, εγκληματική συμπεριφορά, ο τρόπο είναι η έγκυρη ανήκνευση... η καταστολή, ο περιορισμό. Αυτά. Και βέβαια, όταν το είπανε για το θέμα των γυναικοκτονιών, δηλαδή την περίοδο τη ε, πανδημία που έγινε αύξηση τη βία, κλπ. Έχουμε αύξηση των περιστατικών τη οικογενειακή βία κατά τη διάρκεια τη πανδημία, επειδή ακριβώ οι επιθετικοί χαρακτήρε δεν εκτονόνονται έξω. Κλείνονται στο σπίτι και εκεί εκδηλώνουν την επιθετικότητά του οι γυναίκε του. Οι επιθετικοί χαρακτήρε είναι οι άντρε που τη εκδηλώνουν, έτσι. Και λέω συνειδητά στι γυναίκε του, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι σε όλη την πανίδα, πανίδα και χλωρίδα, σε κάθε μορφή έμβιων όντων, το αρσενικό είναι πάντοτε επιθετικό. Είναι πιο επιθετικό γιατί είναι αυτό το οποίο στη φύση κυνηγάει την τροφή και αναλαμβάνει την επιθετική διεκδίκησή τη ή την αμυνά τη. Το θηλυκό είναι για άλλε δουλειέ, για να τύχτη, για να στηρίζει τη μορφή, είτε γίνεται στην αγέλη είτε γίνεται στη διαδική μορφή που έχουμε στο Homo sapiens. Άρα είναι η φύση των πραγμάτων, το αρσενικό να είναι πιο το επιθετικό, κατά συνέπεια είναι τη γενικοκτονία πραγματικά έχει μια βιολογική βάση. Καταλαβαίνετε ότι η πολιτική ψυχική υγεία ασκείται από Α, αυτή την κουλτούρα τώρα, εντάξει. Ε tác, αυτά που είπε γενικότερα σε κάποιο σχολείο θα περνάγανε καν στο δημοτικό. Δεν περνάει το δημοτικό με αυτά που είπε. Δεύτερον, πολύ σωστά είπε ότι όποιο άνθρωπο στην ιστορία έχει ανάγκη αυτά τα ζητήματα στη φύση του ανθρώπου, ήταν ή φασίστα ή φασίστα και ήθελε να πατήσει πάνω σε άλλου ανθρώπου για να του εξανθρωπίσει, για να του εκπολιτήσει. Πάντα και οι απεικιοκράτες και οι ανθρωπολόγοι τότε πατάγανε πάντα πάντως ότι η ανθρώπινη φύση είναι αυτή πρέπει να σε εκπολιτήσουμε ναι. τα έχουμε από τέτοιους άνθρωπους όπως από... το κογκό και παντού Ακριβώς. <χει> ναι, αυτοί είναι οι άνθρωποι και αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι ναι. okay. μετά του Αδόνιδος κάνουν πολιτική στην υγεία και την ψυχική υγεία Εντάξει, μιλάμε για τον Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας ο οποίος πρώτη φορά που βγήκε να μιλήσει για ακούσιες νοσηλίε ήταν με την ανθρωποφαγία του Μαζονάκη που ήταν το μέγα θέμα ας πούμε της Ελλάδας για τον Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας ο οποίος βγήκε και συζητούσε με χαμόγελα με τις γιγαντιές εταιρείε στοιχηματικές τζόγους της Ελλάδας και έλεγε πως... Οι μόνοι που έχουν πρόβλημα με τον τζόγο είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννιούνται έτσι, αγνώντα εννοείται ότι η ίδια η δουλειά του τζόγου και των εταιριών αυτών είναι να σου προκαλέσουν τον εθισμό αυτών, ειδικά όταν μιλάμε για χώρες όπως η Ελλάδα που υπάρχει οικονομική κρίση εδώ και δεκαετία και, ας πούμε, και οι άνθρωποι ψάχουν για διέξοδο και τον Υπουργό Υγείας, ο οποίο με το που έγινε η ολοκλήρωση που λέγαμε τη ψυχιατρικής μεταρρύθμισης έβγαινε για διαφημιστικά με ιδιωτικές κλινικές απεξάρτησης και γενικά ιδιωτικές κλινικές. Για την απεξάρτηση δεν ρίπαμε βέβαια. Δεν έχουμε πει, είναι μεγάλο κομμάτι. Είναι μεγάλο κομμάτι. Απλώς, θα καλέσω ο σίγουρα. Απλώς ναι, γιατί γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή. Διαλύουν τα πάντα, το 18ο να το έχουν διαλύσει να Αναγκάσανε το προσωπικό να δηλώσει αν θέλει να μείνει ε, με τι με θέσει εργασία στο ψυχιατρίο ή να ακολουθήσει, πούμε, τον νεοπαέ Οι πιο πολλοί φύγανε, ας πούμε, και έχει διαλυθεί τελείω. Ε, το ΚΕΘΑ καλά. Εντάξει, φυσικά πρέπει να δούμε με ένα κριτικό μάτι και την ιστορία όλων αυτών των πραγμάτων. Δεν ήταν μια ιδανική κατάσταση. Και ο Κανά, φυσικά, ο οποίος είναι πάρτι τη και φύγει». Αυτό το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό είναι οι πολιτικές οι οποίες επεκτείνονται ε, από την κυβέρνηση μέχρι και το Δήμο Αθηναίων αυτή τη στιγμή ε, όπου η Αθήνα είναι γεμάτη πιάτσες αυτή τη στιγμή αστέγους και πιάτσες των οξυκομανών με τη εγκαταλελειμμένο τελείω η μεγαλύτερη πιάτσα είναι και στην Καρόλου Σαντεβριάνδου... γύρω από τον Ωσέα πούμε... αλλά είναι γεμάτη παντού... και η σκέψη είναι ακριβώς για το «gentrification» πούμε, της πόλης κλπ... να τους μαζέψουμε σε στρατόπεδο. και είχε πάρθει απόφαση μεταξύ Χρυσοχοήδη, Υπουργείου Υγεία και του Δήμαρχου των Αθηναίων... ο οποίο λέει ότι είναι και Πασόκα πούμε κλπ... αλλά δεν, δεν, δεν λέει και κάτι να γίνει ένας χώρος ελεγχόμενης χρήσης, το χέχτο λεγόμενο, κάτω στο Βοτανικό, εκτός κοινωνικού ιστού, μακριά από την κατοικημένη περιοχή εκεί, είχαν βρει κάποιο χώρο, ε, όπου βέβαια το ερώτημα ήταν, αν τους πηγαίνουν εκεί για να κάνουν την ελεγχόμενη χρήση, μετά όταν να βρουν τη δόση τους, θα ανεβαίνανε πάλι στο κέντρο της Αθήνας ή θα, κατέβανε, ή θα κατεβαίνανε αυτοί που δίναν τη δόση εκεί πέρα μέσα. Άρα για να μην φύγουν, μήπως έπρεπε να μπουν στιγματοπλέγματα, γίνει κανονικό στρατόπεδο δηλαδή. Λοιπόν, επειδή υπήρχαν αντιδράσεις ακόμα και από τους κατοίκους, ε, τους γνωστούς κατοίκους δηλαδή, που δεν θέλουν τα σκουπίδια να μας τα φέρνετε στη γειτονιά μας κτλ. Που, αν και ήταν μερικά χιλιόμετρα μακριά, παρόλα αυτά αντιδράσανε πάρα πολύ και προς παρόν αυτό έχει αναβληθεί. Αλλά να δείτε τη συνέντευξη του Δημάρχου, γύρω από το τι πρέπει να γίνει όσον αφορά αυτό, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολιτική που είναι μια πολιτική στρατοπεδικού χαρακτήρα από των κοινωνικών σκουπιδιών, όπως τα ονομάζουν για αυτούς. Και μάλιστα υπάρχει και απόφαση από το Δήμο Αθηναίων να σπρώξουν μια κατάσταση οι μονάδες του ΟΚΑΝΑ να πάνε στο περιθώριο της πόλης και να μείνει στο κέντρο όπου έξω από κάθε δεδομά να το κάνε υπάρχει μια πέτσα. Το ξέρουμε πώ λειτουργεί ο κανά, α πούμε. Αλλά για μένα οχλούν α πούμε τι γειτονιέ μα να πάνε μακριά και να μη φαίνονται α πούμε. Όχι να αλλάξει η λειτουργία του τρόπο που λειτουργούν οι πλήρε αυτέ. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Απλώ να, να γίνει αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για τι καταστάσει, οι οποίε είναι πολύ επικίνδυνε αυτή τη στιγμή. Και αντίστοιχα πράγματα ετοιμάζουν στην Ιταλία. Δηλαδή, είναι εδώ και χρόνια που ήταν ενάντια στον νόμο του Μπαζάλια. Πρώτος ο Σαλβίνη είχε βιασμό. Τι έκανε ο Μπαζάλια λέει, εδώ πέρα. Έκλεισε τα ψυχιατρία για να φορτούν ασθενεί ασθενείς οι τους. Αυτό, αυτό βγαίνει και λέει. Και τώρα έχει κατατεθεί πριν από ένα διάστημα στη Βουλή εκεί προτάσεις και από τα αδέλφια της Μελώνη και από τον Σαλβίνη. Η μία πρόταση είναι ότι πρέπει οι ψυχιατρικές υπηρεσίες να οργανώνονται στη βάση Τη άμυνα, τη απόκριση επικινδυνότητας που αντιμετωπίζουν η λειτουργοί, οι οικογένειε κτλ. Και, και όχι από την άποψη των αναγκών του ανθρώπου, α πούμε, αλλά πέψει επικίνδυνοτητα από τη μια και από την άλλη του, Σαλβίνη, η ιδιωτική είναι ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να αναπτύξουμε τον ιδιωτικό τομέα. Καθαρά. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι, ναι, δηλαδή μιλάμε δηλαδή, για πώ προσπαθούν να αποδομίζουν και το νόμο του... γιατί ο νόμο καθόλου δεν έχει ονομαστεί νόμος Μπαζάλια... επειδή έχει <laughs> συνδέσει με τη δική του δουλειά τότε. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία στην Ευρώπη τη σημερινή μα. Ε, ωραία, λοιπόν. Βάζω άλλη μια μικρή ανωτελία. Θα παίξουμε πολύ γρήγορα ένα μουσικό κομμάτι... γιατί μας μένει λίγη ώρα να πούμε και τα υπόλοιπα... Ε, θα μου πει μετά, Κατέρινα, για το κομμάτι που. Γιατί δεν θα προλαβώ να παίξουμε τα υπόλοιπα. Θα παίξουμε αυτό. Μου άρεσε πολύ και έχει και νομίζω και μια ιστορία Ωραία, θα, θα δω ποιο είναι, θα ακούσω ποιο είναι ναι, και θα σου πω. Ναι, ωραία, <laughs> λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino, credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio, ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare e mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto L'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi E giorno e notte si assomigliano Nella poca luce che trafigge vetri opachi Me la faccio ancora sotto perché ho paura Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura Puzza di piscio e segatura Questa è malattia mentale e non esiste cura Ti regalerò una rosa Una rosa rossa per dipingere ogni cosa Una rosa per ogni tua lacrima è una rosa per poter chiamare. Ti regalerò una rosa, una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare. sono punti di domanda senza frase Migliaia di astronavi che non tornano alla base Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole Mi fabbrico la neve col polistirolo La mia patologia è che son rimasto solo Ora prendete un telescopio, misurate le distanze Guardate tra me e voi chi è più pericoloso Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto Ritagliando un angolo che fosse solo il nostro Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo Non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. De miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare. Eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto, io ti aspetto ancora. E se chiudo gli occhi, sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa, una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. Una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare, o il piccolo Mi chiamo Antonio, sto sul tetto, cara Margherita, sono vent'anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare. Επιστρέφουμε στο τρίτο κομμάτι Εδώ καταλαβαίνουμε ότι στα διαλύματα η κουβέντα φουντώνει Γιατί είναι τόσα πολλά τα πράγματα που αξίζουν να αναφερθούν Τα οποία δεν μας φτάνουν όχι δύο ώρες Μα φτάνουν μία ημερίδα ούτε, ούτε διήμερο ε, Πάμε πολύ γρήγορα να πούμε πολύ γρήγορα, Να πούμε λίγο για το κομμάτι που ακούσαμε ε, Γιατί το έπελεξα αυτό μας είχε αφήσει να πούμε και πριν να επιλέξουμε κάποια κομμάτια Οπότε το πρώτο που ακούσαμε το άσιμο ήταν οι επιλογέ του Θόδωρου Τώρα φτάσουμε στη δική μου Είναι ένα τραγούδι ιταλικό το οποίο έτσι είχε διτή σημασία και το επέλεξα Μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος λέει γεννήθηκα το 1954 Και μένω εδώ από παιδί εννοεί το ψυχιατρείο Νόμιζα ότι μιλούσα με τον διάβολο Έτσι με έκλεισαν σε ψυχιατρείο για 40 χρόνια και μιλάει μέσα από αυτό το τραγούδι. Σα γράφω λέει αυτό το γράμμα γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Σε κάποιο σημείο λέει για την κοινωνία των υγιών. Ήμασταν πάντα σκουπίδια που μυρίζουν ούρα και πριονίδι. Αυτή είναι η ψυχική ασθένεια και δεν υπάρχει θεραπεία. Αλλά θα σου χαρίσω ένα τριαντάφυλλο. Ένα τριαντάφυλλο να σε παρηγορεί για κάθε σου δάκρυ. Και συνεχίζει αυτό το μοτίβο με το τριαντάφυλλο. Και ένα τριαντάφυλλο λέει για να μπορέσω να σε αγαπήσω. Έτσι. Αυτά τα τριαντάφυλλα λοιπόν εδώ μου θυμίζουν πάρα πολύ τα τριαντάφυλλα που φύτευε ο Ρωτέλη, ένας συνεργάτης του Μπαζάλια. Ε, τα φύτευε και υπήρχε και ένα συμβολικό νόημα σε αυτό γιατί είχε γράψει και ένα πολύ ωραίο άρθρο που έλεγε ότι αυ... το πρέπει να καλλιεργήσουμε το τριαντάφυλλο που δεν υπάρχει ακόμα. Ενώ μια επιλογή, μια κουλτούρα η οποία θα είναι πολύ θεραπευτική και δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό ήταν ο λόγο, διπλό λόγο δηλαδή που το, το διάλεξα το συγκεκριμένο. Ο Ροτέλι είχε, να το πω ιταλικά, το κάρε λατέρα, μπανιάρε λερόζε, καμπιάρε λεκόζε. Ναι, ναι, εντάξει. Ο, πολύ ωραίο. Πρέπει ε, ναι. ε, ναι, <σẽ> ναι, ναι, ναι. να το μεταφράζει όμω. να κουμπάμε πάνω στη γη, να ποτίζουμε τα λουλούδια και να αλλάζουμε τα πράγματα. Είχε γεμίσει το. Δηλαδή, ακόμη, εγώ πηγαίνουμε κάθε χρόνο και πέραμε ομάδε κλπ. Ο χρόνο του πρώην ψυχιατρίου. Είναι πέρα από τα ακτήρια που είναι πανεπιστήμια μέσα, ξέρω και ε, Δηλαδή είναι πραγματικά απόλαυση, ένα έρωτας κανονικό να μπαίνει μέσα και να το γυρίζεις. Είναι γεμάτος τριαντάφυλλα και λουλούδια. Και το αμφιθέατρο για οι μερίδες είναι ένας κήπο που είναι με όλα αυτά τα λουλούδια και μπαίνουν καρεκλάκια ανάμεσα στα μικρά διαστήματα που έχει ανάμεσα και που είναι φυτεμένα. Και από πάνω είναι η εξέδρα. Και εκεί γίνονται οι ομιλίε και ο κόσμο είναι από κάτω. Ξέρω εγώ 400-500 άτομα, α πούμε, μέσα στον κήπο, πάνω στα τριάντα Έχει γεμίσει το, το, το, το, το, το λουλούδι, α πούμε. Δηλαδή, εντάξει, είναι ενσωματωμένο μέσα στο κοινωνικό ιστόπεδο, αν είναι λεωφορεία, αυτοκίνητα κτλ. Μέσα, κανονικά. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια ιστορία που απλώ μένει ακόμη, α πούμε, ύστερα από την παλινδρόμηση που υπάρχει την πολύ μεγάλη και εκεί τώρα. Δεν ζύγορο να πούμε για όσου δεν ξέρουν. Mm. Δεν ζει ο Ρωτέλι πια. Πέθανε αλλά... πριν, τυρί, ναι. πριν δύο χρόνια, το Μάρτιο του 2023. Αλλά άφησε αυτή την κληρονομιά, οπότε το άφησε διάλεξα για αυτό ναι. το τραγούδι. Να, να, να καλλιεργήσουμε αυτό το τριαντάφυλλο που ακόμα δεν υπάρχει. Ναι. Και είναι και σημαντικό να καταλαβαίνουμε η επιμονή και η αποφαστικότητα ανθρώπων ότι όντως έχουν αλλάξει πράγματα και δίνουν παράδειγμα για υπόλοιπε γενιές που έρχονται και παρέρχονται. Ε, γιατί όπως έλεγε και κάποιο άλλο πείμα ε, νομίζατε πως μεθάψατε αλλά ξεχάσατε ότι ήμουν ασπόρος mm. ε, Ίσως αυτές οι πρωτοβουλίε ε, ε, να είναι σπόροι για πράγματα που θα ανθίσουν ή που ανθίζουν και επειδή εκτός αέρα τώρα οι πληροφορίε ερχόντουσαν ε, έτσι για τα πράγματα αλλά και για χρηματοδοτήσεις που ακούσαμε και για πράγματα που θα έπρεπε να έχουν λειτουργήσει ή όχι Έχουμε κάποιες, επειδή έχουμε πει στο τελευταίο κομμάτι Έχουμε κάποιες ερωτήσεις που είναι και από κόσμο που δεν έχουν απαντηθεί Ίσως θα έχει αξία να πούμε, να ρωτήσουμε Π.χ. είναι μία που λέει Είναι το ζήτημα της ψυχικής υγείας ε, κεντρικό πολιτικό Και αν ε, τι λέει αυτό για τις κοινωνίες που ζούμε <χω> Το θέμα τη ψυγίση είναι κατεξοχήν πολιτικό και μόνο έτσι μπορεί να το δει γιατί και η έννοια του θεραπευτικού και τον μπαζάλια και εμείς την υιοθετούμε. Α πούμε, το θεραπευτικό έχει μια τεχνική και μια πολιτική διάσταση. Δηλαδή, με την έννοια ότι, ωραία, δεν είμαστε εμεί μηδανιστέ, δεν πούμε το φάρμακο ή την ψυχοθεραπεία και των σχολών, α πούμε, αλλά τη δέουσα κάθε φορά. Αλλά όταν κάποιο δεν έχει σπίτι έχει επισβαλεί εργασία ή είναι άνεργος, δεν έχει κοινωνικές σχέσεις, είναι απομονωμένος όλα αυτά τα πράγματα και λέμε ότι έχει μια οικογένεια η οποία δεν λειτουργεί ξέρω εγώ με χίλιες δυο λόγους και λέμε όλα αυτά τα πράγματα είναι επιβαρυντικοί παράγοντες, αλλά η αιτία είναι ο εγκέφαλος ας πούμε, η βιολογική. Λοιπόν, πέρα του ότι δεν είναι απλώς επιβαρυντικοί παράγοντες, αλλά είναι, ο άνθρωπος είναι μια οικογενεια η οποια δεν λειτουργει ξερω εγω με χίλιο δυο και λεμε ολα αυτα τα βιοψυχοκοινωνική ολότητα Εντάξει, για την οποία το Μπαζάλια έλεγε ότι απλώς άμα πεις πού οφείλεται θα πεις δεν ξέρω. Το δεν ξέρω είναι ακριβώς ότι θέλω να μιλήσω με τον άλλον, να κατανοήσω ας πούμε. Λοιπόν και το θέμα είναι ότι τι κάνω για κατοικία, για εργασία κατάλληλη με τι ανάγκες αυτού για εισόδημα και για όλα αυτά τα πράγματα ας πούμε. Λοιπόν, εκεί είναι η πολιτική διάσταση που έχει το ζήτημα, α πούμε. Και όχι απλώ εγώ να δώσω το φαρμακάκι σου, γιατί να με νοιάζει τίποτα άλλο, ας πούμε, στο θεραπευτικό σκέλο. Άρα είναι κατεξοχήν πολιτικό το θέμα, γιατί οι ψυχικά πάσχοντες είναι οι παρείε ανάμεσα στου παρείε, ακόμα πιο πολύ. Και γι' αυτό όταν έχουμε μια συνθήκη τέτοια που τρέχουμε από τη Γάζα μέχρι όλη την Αφρική και με όλα αυτά τα πράγματα, κανεί δεν σκέφτεται, α πούμε, παρά μόνο αν γίνει. Ένα έγκλημα μέσα στο Δαφνίδη, για κάποιον και τον άλλον, τότε γίνεται για λίγο είδηση, ανά και αυτό το επιβεβαιώνει ότι πρέπει να κάνουμε πιο σκληρά έτοιματα, γιατί ξέρετε, έχουν ετοιμάσει τώρα στο το πρόγραμμα μέσα που είναι να γίνει μονάδε μέση και υψηλή ασφαλεία, μονάδε για δυσία τα περιστατικά, ακόμα και οικοτροφία για δυσία τα περιστατικά. Είναι μέσα στο πρόγραμμα η Εθνική Δράση στην Ψυχική Υγεία που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και τώρα η υγεία και το προχωράει ο Σμιρνή που είναι. Ένα ψυχιάδρος πανεπιστημιακός που είναι σε ένα επιστημονικό συμβούλιο στην Ήπε, εκεί πέρα να κάνουν τη μονάδα για δικοπραγούντες, για ψυχιατροδικαστικό. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει ένα φόνο και τα λοιπά ε, όπου το Δαφνία από τη δεκαετία του 80 είχε καταργηθεί αυτό ότι μετά είναι ένα άθλιο πράγμα και νοσηλεύονται μέσα στα ψυχιατικά τμήματα να γίνει ειδικότημα, το οποίο θα είναι η απόλυτη φρίκη ας πούμε, έτσι και γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί ο προβλέπει, τα έχουν βάλει όλα αυτά μέσα, ότι δεν θα είναι μόνο οι λεγόμενοι αδικοπραγούντες, με το άρθρο, 60, το άρθρο 69, αλλά θα είναι και οι διαγερτικοί ασθενεί, οι οποίοι είναι νεοεισερχόμενοι για κανονική νοσηλεία, αλλά οι οποίοι θα είναι δύσκολα διαχειρήσιμοι στην πρώτη φάση, θα μπαίνουν εκεί. Στο περίκλειστο αυτό τμήμα δηλαδή. Δηλαδή μιλάμε για κατάσταση πριν από έξι μήνες περίπου και παραπάνω έγινε μια προκήρυξη ε, για οικοτροφία με ανάκαμψη για τα λοιπάτε, με ανάκαμψης οι ε, οποίες δοθήκανε όλες στον ιδιωτικό τομέα, ούτε καν σε μικιό, στον ιδιωτικό τομέα και τρεις από αυτέ ήταν για διαγερτικούς ασθενείς. Δηλαδή μπορεί να φανταστεί κανεί τι είπα να πει, Διγερτικοί ασθενεί, πώ παράγονται, πώ κατασκευάζονται οι διγερτικοί και θα βάλουν 15 έτσι ασθενεί σε ένα οικοτροφείο θα είναι δίπλο-τριπλο κλειδωμένο, δεμένοι όλοι εκεί κτλ. Και απλώ θα λέγεται οικοτροφείο. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα που, στην ψυχική υγεία. Οπότε θέλει μεγάλη υπαγρύπνηση δηλαδή από του ανθρώπου που είναι και μέσα στο χώρο και εκτό τα κινήματα, γιατί πραγματικά η. Ε, ξαναμπαίνουμε σε μια εποχή που μα θυμίζει αυτό που γινόταν πριν από κάποιε δεκαετίε ε, με του ψυχικά ασθενεί, σαν ζωέ ανάξιε να ζουν. Λοιπόν, ε, ήταν. Ε, γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν γράφτηκε το βιβλίο για τι ζωέ να ζουν από τον Χόρχε και Μπίντινγκ, δύο ένα νομικό και ένα ψυχίατρο Γερμανό, το 1922. 11 χρόνια πριν ανέβη ο Χίτλερ επάνω. Δηλαδή δεν έγινε αμέσω, αλλά είχε προετοιμάσει το έδαφο για αυτήν την ιστορία. Και μερικά χρόνια μετά ο κύττας τους, ήταν από εκεί ξεκίνησε η εκτέλεσή του. Λοιπόν, κανείς δεν ξέρει στις συνθήκες που ζούμε τώρα τι κοινωνικοπολιτικές συνωριά που οδηγείται αυτή η κατάσταση ας πούμε, εξαρτημένου, που είναι στον δρόμο, που θεωρούνται βάρος για την κοινωνία, που είναι ενοχλητικοί ας πούμε, που δεν έχουν τι να κάνουμε και ψυχικά ασθενεί οι οποίοι είναι ανίατοι σύμφωνα με την κυριαρχούσα κατάσταση ας πούμε, που μπορεί να οδηγήσει. Γι' αυτό το θέμα είναι κατεξοχήν πολιτικό αυτή τη στιγμή. Τελικά να συμπληρώσετε κάτι. Ναι, βλέπω εδώ τι γράφει η Μικαή Λετσελέντη. Μήπως παράνοια είναι μια φυσιολογική αντίδραση στην ομογενοποίηση, την παθητικότητα και την υποταγή. Και σκέφτομαι όλα αυτά που μόλις προαναφέρθηκαν από το Θόδωρο, ότι είναι μήπω είναι μια αντίδραση των ανθρώπων σε όλο αυτό το, το παράλογο που ζούμε, και μου έρχεται στον νου πάντα και ένα στίχος έτσι, πολύ χαρακτηριστικός που λέει «Η λογική είναι μια αιμονιδέα των ψυχιάτρων». Αν σκεφτείς, του, του Καρούζου, αν σκεφτεί ότι <laughs> ζούμε λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο κάθε μέρα πρέπει οι άνθρωποι να βρουν έναν τρόπο να τα βγάζουν πέρα. Μήπως αυτός είναι η τρέλα. <laughs> είναι ένα ερώτημα ανοιχτό. Αναφέραμε πριν και το κανονικό και την κανονικότητα. Θέλετε έτσι πάλι, αν και νομίζω έχουμε ξαναπεί κάτι, κάτι είπατε πριν, Υπάρχει κάποιο ορισμό που να λέει πρέπει mm. να γίνει πάλι κανονικό. <laughs> Ποιο είναι τελικά αυτό ο κανονικό, Μήπω είναι μια καταπιεσμένη εντελώ μορφή να είναι το ίδιο με την Όρμα, να μην ξεφεύγει, να. ένα ραμμένο και κομμένο σε ένα κουτάκι άνθρωπο, ότι αυτό είσαι. Ε, από κοντά κανεί δεν είναι κανονικό. Έτσι είναι η φράση η οποία <laughs> συνοδεύει το έργο του Μπαζάλια και α μην την είπε, υποτίθεται αυτό, είναι στίχο τραγουδιού, αλλά φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί και με, και με άλλο τρόπο αυτό αρνητικό θα έλεγα γιατί υπάρχουν κάθε χρονιά και περισσότερες κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι χρειάζεται να παίρνουν φάρμακα κάθε DSM που βγαίνει, ICD, υπάρχουν καινούργιες διαγνωστικές κατηγορίες και μοιάζει λίγο να, να κολλάει και εκεί αυτό ότι έχουμε όλοι κάτι, άρα αν πάρουμε κάτι μπορεί να βελτιωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι ενώ το νόημα ήταν τελείως διαφορετικό για την εποχή τουλάχιστον που υπόθηκε το, το από κοντά κανείς δεν είναι κανονικός. Ε, αν αυτό αποτελεί ένα άλλο για ορισμένου, σίγουρα δεν το ασπαζόμαστε αυτό. Έτσι είναι τελείως διφορετική δική μας οπτική. Ε, τι να πω, πλήθος δηλαδή διαγνωστικών κατηγοριών, από κοντά κανείς δεν θα είναι φυσιολογικός επειδή θέλουν οι φαρμακευτικές να μην είναι φυσιολογικός. Big pharma. Ε, το θέμα είναι ποιος ορίζει την όρμα πούμε, και την κανονικότητα βάσει των κύριαρχων αξιών που την συμφέρει την εκάστοτε κυρίαρχη τάξη για την... λόγου παραγωγή, ας πούμε, οικονομική παραγωγή κτλ. Να είναι προσαρμοσμένα τα σώματα στι ανάγκε τη συγκεκριμένη κοινωνική οργάνωση και τη οικονομία, α πούμε. Ο Φουκό έχει γράψει άπειρα πολύ σημαντικά πράγματα πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ας πούμε. Θα τα έχουμε και αύριο στην ημερίδα. Στην νόρμας μα, είδαμε. Επομένω, υπάρχουν διάφορε μικροεξουσίε μέσα στο τι σημαίνει η σωστή οικογένεια το τι σημαίνει εκπαιδευτικό σύστημα, το τι σημαίνει υγειονομικό σύστημα και τα λοιπά, τι κανόνες υπάρχουν, οι, μηχα... οι μηχανισμοί της ας πούμε, μέσα στην κοινωνία για να μπορεί να ασκείται η εξουσία ας πούμε, κάθε φορά. Και όλα αυτά τα πράγματα από τι διάφορες μορφές οργάνωσης στην κοινωνία ολοποιούνται ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μέσα στην κυρίαρχη εξουσία συνολικά. Ότι αυτό το πράγμα αυτή είναι η κανονικότητα και όπω ξεφεύγει από εκεί, γι' αυτό και τα DSM. Από 128 διαγνώσεις το 1952 φτάσαμε στι 541 το 2013. Τι είναι αυτά? Το DSM είναι mm. το διαγνωστικό σύστημα το αμερικάνικο... που περιέχει mm. τι πόσε ψυχικές αρρώσεις υπάρχουν. οι <σχεδίδι> <πόσες> διαγνωστικές <σχεδί> κατηγορίες ας πούμε. <σχεδίδι> λοιπόν, ήταν 20, 128 είχε το, το, το, το, αυτό που έβγαλε το 52 Τότε υπήρχαν ακόμα ψυχαναλυτέ μέσα κλπ. Μετά από εξαίρεση βιολογιστέ έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και έχουν χάσει και το λογαριασμό. Δηλαδή, πε σε ένα ψυχίατρο, ποιε είναι αυτέ οι κατηγορίε, δεν τι ξέρει. Δηλαδή, άμα κάνει εισαγωγή, θα ξέρουν πολύ καλά. Τώρα αυτό τι έχει, λέει. Ακούει φωνέ, έχει παραλήρημα, Να τον βάλω σχιζοφρένεια, να τον βάλω σχιζοσυναισθηματική. Αλλά όλε αυτέ τι υποδιαιρέσει των ψυχωτικών διαταραχών που είναι εκατοντάδε. Δεν ασχολείται κανένα με αυτό, αλλά συμφέρει στις φαρμακευτικές εταιρίες, αυτό το πράγμα, ας πούμε, πάρα πολύ. Γιατί η πλειοπλεινότητα των ανθρώπων που είναι μέσα να αποφασίζουν τι θα βάλουμε σαν διαγνωστική κατηγορία και τι όχι, είναι άνθρωποι των φαρμακευτικών εταιριών. Μέσα αυτό είναι παγιωμένο από δεκαετίες, ας πούμε, και γίνεται διαψηφοφορίας. Λοιπόν, δηλαδή φανταστείτε τώρα την επιστήμη, η οποία ψηφίζουμε ποιοι είναι υπέρ του να βάλουμε την προενημερωσιακή διαταραχή της γυναίκας σαν διαγνωστική κατηγορία. Αν δεν είναι επαρκής η πλειοψηφία, μένει στα, στα αναμενόμενα. Υπάρχει μια κατηγορία που είναι αναμενόμενα για να πάρθει απόφαση στο επόμενο συνέδριο, ας πούμε. Λοιπόν, και οπότε θα, τις εταιρείες, τι συμφέρει τι φαρμοκευτικές, γιατί εκεί είναι το μεγάλο θέμα τώρα, είναι η δεύτερη συγκερτοφορία μετά τη συμπολεμική βιομηχανία. Τη συμφέρει, επειδή είναι πολύ δαπανηρό το να βγάλουν διαρκώ καινούργια φάρμακα, τη ενδιαφέρει να αυξάνεται η χρησιμοποίηση των φαρμάκων και σε άλλες διαγνώσεις. Δηλαδή ξεκινάει κάτι από κατάθλιψη και μπορεί να πάει σε ψυχαναγκασμό, μπορεί να πάει σε ό,τι άλλο θέλετε. Και από εκεί που ξεκινάει για μία διάγνωση, μετά από μερικά χρόνια, Μπορεί να είναι για πολλέ διαγνώσει. Άρα θα έχει μεγαλύτερη συνταγογράφηση, α πούμε. Λοιπόν, το σύστημα έτσι δουλεύει. Το φάρμακο, που είναι πολύ βασικό, μιλάμε για ψυχιατρική τώρα και μεταρρύθμιση, α πούμε. Αν ελέγχουν οι φαρμακογονίε τα πάντα, α πούμε, που είναι ένα κοινωνικό αγαθό, κατεξοχή κοινωνικό αγαθό, α πούμε. Θα πούμε ότι δεν θέλουμε την ιατρική, δεν θα πάμε στον γιατρό, δεν θα πάρουμε το φάρμακο κτλ. Είναι εμπόρευμα. Και όταν φτιάχνω ένα εμπόρευμα, έτσι, είμαι η βιομηχανία και φτιάχνω εμπόρευμα. Δεν πρέπει να βγάλω ένα κέρδο στην αγορά. Η υπεραξία, πια είναι. ο Κάρολο τα έλεγε αυτά τα πράγματα, α πούμε. Λοιπόν, δε, τι θα κάνω λοιπόν, θα το προωθήσω το εμπορεύμα και θα πω τι καλά που δρά, τι αποτελεσματικό που είναι και τι μειωμένε παρενέργειε που έχει. Για να το παρουσιάσω σαν ένα καλό προϊόν, α πούμε, για να πουληθεί. Έχουν γίνει σημεία και τέρατα με την απόκρυψη και τα πρόσθεμα που δίνει. Έχουμε την Οβάρθηση εδώ πέρα. Λε και εδώ δεν έγινε, α πούμε. Πληρώσαν 440 εκατομμύρια εκεί πέρα στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πήγαν οι μάρτυρες, γιατί οι μάρτυρες, οι λεγόμενοι ε, οι, τη λένε, οι πιστικοί, οι κρυφοί που πάνε εκεί, ε, παίρνουν εκατομμύρια κάθε φορά για να βγάλουν. Είχε γίνει το 2012 στην Αγγλία ένα δικαστήριο για την Glaxo Klein, η οποία είχε κάνει μια παράνομη προώθηση φαρμάκων κτλ και πλήρωσε 3 δισεκατομμύρια πρόστιμο. Βέβαια, τα κέρδη που βγάζουν έχουν προβλέψει το πρόστιμο που θα πληρώσουν και είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτό. Λοιπόν, τα 600 εκατομμύρια τα πήραν οι μάρτυρες. 600 εκατομμύρια. Λοιπόν, έτσι μόνο βγαίνει, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Φύγει ο καπιταλισμός, ε. <laughs> και να συμπληρώσω ότι επειδή ο καπιταλισμό ακριβώ. Αρρωσταίνει ακόμα περισσότερους ανθρώπους χρόνο με το χρόνο. Ε, τρελά κέρδη βγαίνουν πλέον και με, τα, με το ξήμερο φυτικό χάπι που θα βοηθήσει στο άγχος, θα βοηθήσει στον ύπνο. Mm -hmm. ε, επίσης έχω κολλήσει τα λουλούδια που λέγατε στην αρχή και να πω ότι έτσι τα πιο ωραία, τα πιο περίεργα λουλούδια... Ε, όταν δεν φυτρώνουν από μόνα τους σε κάποια δάση απόμακρα και θέλουμε να τα έχουμε στην κοινωνία είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα ε, κάτι που δεν θέλει οποιοδήποτε εξουσία και οποιοδήποτε κράτος ε, άρα θα πάμε στα άωσμα, χωρίς χρώματα και χωρίς αρώματα ε, και ένα έτσι παραμύθι του χόντζα πολύ σύντομα ε, σχετικά με το πώ δουλεύει πούμε, η ψυχιατρική και το άγνωστο που είπαμε που δεν χωράει μέσα στα διάφορα διαγνωστικά πούμε, βιβλία. Ε, όταν ο Χόντζα είχε χάσει το, το κλειδί του ένα βράδυ... είχε πάει κάτω από μια κολόνα που είχε έναν αναμμένο γλόμπο... και το έψαχνε και περνούσε κόσμος εκεί πέρα, τον είδε, τον βοηθούσε. Κάποια στιγμή το ρωτάει κάποιος... «Έδώ έχει χάσει το κλειδί σου, Χόντζα» λέει «Όχι, αλλά εδώ έχει φως». Οπότε κάπως έτσι δουλεύει και η επιστήμη... Ε, ό,τι θέλουν, όπου θέλουν να ψάξουν εκεί πέρα... και μετά τα υπόλοιπα δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Από πριν να μιλεί ο κόσμος εγκατακλείδει με δύο λέξεις... ότι η ψυχιατρική έχει γίνει κλάδος με τη ιατρικής... αλλά διαφέρει από την υπόλοιπη ιατρική... γιατί είναι το διαπιστωμένο ότι δεν μπορεί να βρει τη σχέση που υπάρχει... ανάμεσα στη φεμνολογία, την οσολογία και την αιτιολογία... Δηλαδή, άμεσα στο βίωμα του υποκειμένου και τι κατηγορίε, διαγνωστικές διαγνωστικέ που κάνει η νοσολογία, για μια αιτιολογία που δεν ξέρει ποια είναι, θα βρεθεί στο μέλλον. Δηλαδή, με το να λέμε σε ροτονίνη και ντοπαμίνη κλπ., και μπροστά σε ένα εγκέφαλο που καθένα από εμά έχει κάποια δισεκατομμύρια νευρώνε μέσα, δηλαδή, απέχει τόσο πολύ το οποίο πλάθεται η σκέψη, το συνέστημα, η βούληση, όλα αυτά τα πράγματα μέσα από εκεί, ποια είναι η σχέση τη πραγματικότητα. Και πώ περνάει μέσα από τον εγκέφαλο, που είναι μια Η σκέψη, είναι μια λειτουργία του εγκεφάλου, α πούμε. Δεν ταυτίζεται με τον εγκέφαλο, είναι μια λειτουργία. Όπω το περπάτημα είναι μια λειτουργία του ανθρώπου, α πούμε, το μειό κτλ. Πώ γίνεται, μέσα από ποια σχέση με το περιβάλλον κτλ. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα είναι μελέτε κατά προσέγγιση, α πούμε, αλλά κανεί δεν ξέρει την αιτία. Γι' αυτό και το φάρμακο έχει αποδειχτεί ότι δεν θεραπεύει παραελάξει περιπτώσει. Απλώ ησυχάζει. Με αυτή την έννοια, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό έχει αποδειχθεί με στοιχεία, δεδομένα. Δηλαδή, οι αναρρώσει είναι οι ίδιε και πριν τα ψυχοφάρμακα, πριν τη δεκαετία του 50 και σήμερα, α πούμε. Λέμε δηλαδή, ότι δεν χρειάζονται, σα-ίσα, -ίσα μην παρεξηγηθούμε ότι δεν δηλαδή, δίνουμε. Εγώ δίνω τα φάρμακα με λογισμένα κτλ. Αλλά να κοιτάμε παρενέργειε. Δεν μπορεί να δώσει το φάρμακο και να γίνει 100 κιλά, ας πούμε, ή να μην μπορεί να κουνηθεί κτλ ή να βρει κιλά φάρμακα ή να, να δει μόνο το φάρμακο και να μην κάνεις τίποτε άλλο. Γιατί φορέ το άλλο είναι που φτιάχνει πιο πολύ και το φάρμακο βοηθάει. Είναι ένα βοηθητικό παράγοντα το φάρμακο. Είναι το άλλο που θεραπεύει πιο πολύ, α πούμε, το φάρμακο. Είναι απλώ ένα έδαφο που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνει τα άλλα πράγματα, α πούμε. Στην ουσία η σχέση είναι αυτό που θεραπεύει η πιο σχέση, πολύ. Έτσι, ναι, ναι, είναι μια σχέση. από τι φράσει που το, το λέει συχνά και ο Λυκούργο ο Καρατζαφέρη. Είναι από του ανθρώπου που έχουν γράψει και εκείνους, ε, κάτι για το βιβλίο. Υπάρχει μια τελευταία ερώτηση και επειδή αυτά που είμαστε σαν κλείσιμο α την πούμε και αυτή αφού τις αναφέραμε όλες νομίζω αξίζει να την πούμε και αυτή και μου λέτε Λέει εδώ το ίντερνετ είναι γεμάτο με λόλ έτσι λέγεται με λόλ κόους ή με λό διαφορετικά άτομα με περίεργη εμφάνιση και λόγο που πολλές φορές γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης και γελιοποίησης Παλιά ήταν ο τρελό στο καφενείο που όλοι σπάγανε πλάκα μαζί του. Το στίγμα συνεχίζει να υπάρχει μέσω νέων θεαματικών δομών. Συνεχίζει αυτό? Και νομίζω συνδέεται αυτό με αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως σχετικά με την Γερμανία λίγο πριν έρθουν οι Ναζί, Δηλαδή το πώς ο κόσμος αρχίζει και εξεφτελίζει, υπονομεύει και δεν θέλει να έχει τον ενοχλητικό ψυχικά ασθενή δίπλα του. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο η βαρβαρότητα νομίζω έτσι, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωση, γιατί κάποτε σκεφτούμε ότι αν υπήρχε μια κακή στιγμή στη ζωή ενό ανθρώπου ήταν εκείνη η στιγμή που την έξεραν 5-10 άνθρωποι πω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει χαθεί αυτό είναι σαν να υπάρχει αχρονικότητα μπορεί για πάντα δηλαδή να παίζετε ένα βιντεόσμο μια κακή στιγμή. Για πάντα, έτσι. Και έχει χαθεί και το στοιχείο του τόπου, γιατί επίσης μπορεί να το βλέπουν από πουδήποτε στην υφήλιο αυτό το βίντεό σου. Οπότε για μένα μου φαίνεται πολύ πιο βάρβαρο αυτό, έτσι, δηλαδή με τους ανθρώπους που λέγαμε. Ε, και απ' την άλλη παρατηρώ και κάτι που το λέγαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, το συζητούσαμε εδώ, ότι είναι και η άνθιση των, πολύ ηρωνικά το λέω, η άνθιση των ειδικών, που λένε αυτά τα τρομερά τσιτάτα, μετά τη βροχή, ας πούμε, θα βγει το ουράνιο τόξο, που είναι υποτίθεται κανονική ψυχολόγηση ψυχίαται ενώ δηλαδή με πτυχίο και άδεια σκύσου επαγγέλματο, 100.000 like και 200.000 share. Έτσι. Αυτό δεν ξέρω, μου θυμίζει το, τη, τη φράση την άνοδο τη Ιμαντότητα του Κορνίλιο Καστοριάδη. Δεν μπορώ να το σχολιάσω διαφορετικά. Θα θέλαμε μια εκπομπή. Και βλέπω ότι ο χρόνο φτάνει στο τέλο του. Πάντα, η τεχνολογία έχει πρόβλημα πάντα, γιατί υπάρχουν μηδενιστέ τεχνολογίας από την άλλη μεριά και από την άλλη αυτοί που την υιοθετούν πλήρω, με ό,τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει και πώ μπορεί να αξιοποιείται. Οπότε δεν είμαστε ενάντια στην τεχνολογία, αλλά το θέμα είναι να δούμε τι κοινωνικές σχέσεις εξυπηρετεί. Άρα το θέμα εδώ πέρα είναι ότι το ίντερνετ δίνει μια δυνατότητα ε, έκθεσης σε παγκόσμια κλίμακα που λέμε, το καθενό. Σε μια εποχή που υπάρχει αποκοινωνικοποίηση, εξατομήκευση, πάρα πολύ μεγάλη κλπ. Το ότι εγώ είμαι και να αυτός πως είμαι κτλ. Και, και αυτό θέλει μια μεγάλη προσοχή, κατανόηση ας πούμε. Και από την άλλη να χειρώνονται πάρα πολύ όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να, να κάνουν πογκρόμενα αντί στην οποία διαφορετικότητα εκφράζεται ας πούμε. Το στίγμα δεν έχει εφανιστεί, ίσα ίσα υπάρχει και, και βασιλεύει ας πούμε αυτή τη στιγμή. Απλώς χρειάζεται πάρα πάρα πολύ δουλειά μοριακή σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σε ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας, την ανταπόκριση και για τη σημερινή κουβέντα που είχαμε εδώ. Ήταν χαρά μου και τιμή μου από Σαμπαρίας που σας είχα εδώ και κουβεντιάσαμε για το βιβλίο και γενικότερα είπαμε. Πάρα πολλά πράγματα Νομίζω η εκπομπή είναι Προφανώς θα την ξανακούσω εγώ Σε επανάληψη μου ακούγεται πάντα καλύτερα Δηλαδή <laughs> μπορώ να χωνέψω περισσότερα πράγματα Λειτουργεί έτσι και ο... η σκέψη Και ο ε, Να ευχαριστήσω ε, Για όποιον θέλει υπάρχει ομάδα Στο διαδίκτυο Για την πρωτοβουλία ε, Που μπορεί να μαθαίνει τα νέα Να βλέπει ανακοινώσει ε, Και γενικότερα ε, Για ό,τι θέλει και εμείς εδώ είμαστε και η πρωτοβουλία είναι εδώ και αυτά δεν θα χάσουμε την επαφή πάντα το μικρόφωνο της εκπομπής μου είναι ανοιχτό για οτιδήποτε θέλετε και εσείς να χρησιμοποιήσετε για να βγάλετε λόγο και ηχητικό για οτιδήποτε είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε ευχαριστώ πολύ Θόδωρα, Αλέξανδρε, Κατερίνα ευχαριστώ πάρα πολύ και, εμείς πάρα, και εμείς πάρα πολύ τίποτα λοιπόν καλή συνέχεια ε, σε λίγο αρχίζει η εκπομπη Sci-Vibes από ότι βλέπω θα ακούσετε πολύ μουσική Λοιπόν, καλή συνέχεια στο Τιάν Κάνετε, για χαρά Στο Κρήτης πόλης Βάζουμε μια πολύχρωμη γραμμή Radio Reboot